Έλα να σε βρίσκα στην ερημιά. Μια μέρα του να βρέσει. Μα, μα να μ' ανοίγει ο Σπιλιάρι να μην αισθάνε. Να έχετε πολλά δυνατή να μην μπορεί. Αποστιάσει. και με χάσεις να, να βρέσει να κουφω πρώτα, να ρίχνει κουκοσάλι <Κι> Έλα και ξέ την αρθείς στην Εβίκη μαγάλινα να ανοίξω τώρα σου λίμου να σε σφιχτά καλιά σωτή τι... Να αναπνιάσουν αγρικό τη μέση σου να πιάσω να. Να ξεσκεπάσω από κορφή τα κάτσαρα μαλλιά σου να. Να σεβαστώ κι ένα γλυκό τσίχτυ που καρδιά σου να. Να λέω Παναγία μου ποτέ δεν Σαν να βραδιάσει ποιος, ποιος βρισκείται, πιωθείς αυρό και θέλει να τον χάσει Ω παππούν ο κερός πουλάκι μου, πουν ο κερός μου που σε κάνα βασιλικό και σε αυτή μου, μα σε βασιλικό και σε αυτή μου. όπα πάχοι και να για γέρνανε τα χρόνια μα ο πίσωνα. Να ξαναγίνει κοπέλιά, να σε ξανααγαπίσω. Να, να ξαναγίνει κοπέλιά, να σε ξαναγάπίσω. Η βραδιά καλή μα είναι μιχές ώρες, χε δε σας εφορτενούνε τον αματιό μου η κόρεσμα, μα δε σας εφορτενούνε τον αματιό μου η κόρεσ. Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα από Κρήτη. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, καλή εβδομάδα σας εύχομαι Είναι η εκπομπή του Κερουτοδιάβα, η Μινάντι Παπαμίτσου Ραντεβού εδώ, πιστά, κάθε Δευτέρα στις 10 Και επειδή εσείς το ζητήσατε ξεκινήσαμε έτσι, κριτικά και παραδοσιακά Ο Γιάννης Χαρούλης. Ε, για όσου δεν έχετε πάει σε συναυλία του, σα ε, προτείνω να πάτε. Πραγματικά, η, η κάθε του συναυλία είναι μια μουσική πανδεσία, μια μυσταγωγία. Ε, είναι ένα καλλιτέχνη μοναδικό και μπράβο του και συγχαρητήριά του, γιατί πραγματικά έχει καταφέρει με πολλή αγάπη και σεβασμό να παντρέψει την κριτική παραδοσιακή μουσική με τη ροκ μουσική. Και το αποτέλεσμα είναι υπέροχο, τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μου άποψη από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνης ε, στην ελληνική μουσική σκηνή, αυτό τα λέει όλα. Το γεγονός ότι όπου εμφανίζεται, γίνεται sold out ε, μέσα σε δύο ώρες, αυτό κάτι σημαίνει. Ε, τον έχω γνωρίσει προσωπικά και πραγματικά αυτό που δείχνει και αυτό που είναι, α, αυτό... Αυτό που φαίνεται μάλλον είναι αυτό που πραγματικά είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ μετά από μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα που πέρασα σε προσωπικό επίπεδο. Ε, αλλά έτσι είναι αυτά. <laughs> Σας χρωστάω κάποιες εξηγήσει. Τουλάχιστον όσοι με παρακολουθείτε από το Facebook θα διαπιστώσατε διάφορα που συνέβησαν με αφορμή την καλεσμένη που θα είχα απόψε. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι εκπέμπουμε από Κρήτη, αυτό το ξέρετε πια. Εκπέμπουμε από ένα μικρό χωριό, νότια του νομού Ηρακλείου, 40 χιλιόμετρα περίπου, νότια της πόλης του Ηρακλείου, Το χωριό λέγεται σκοινιά και θέλουμε περίπου περίπου 15-18 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο Λιβικό Πέλαγος. Έτσι γιατί κάθε φορά προσπαθώ να δίνω το γεωγραφικό στίγμα ε, της, ε, του στούντιο. Έχουμε πολλά λοιπόν απόψε. Στο πρώτο μέρο έχουμε μία συνέντευξη, την οποία έχω δώσει εγώ. Θα σα δώσω εγώ. <laughs> θα μου πείτε πώ γίνεται αυτό. Γίνονται. Όλα γίνονται σε αυτή την εκπομπή. Στο πρώτο λοιπόν μέρο θα μιλήσουμε λίγο με αφορμή τα όλα όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε κάτω από το προφίλ μου, κάτω από την ανάρτηση που είχα για την καλεσμένη μου απόψε. Έχω να σα πω δύο-τρία πραγματάκια. Είπα, όσοι με παρακολουθείτε στο facebook, προφανώ θα παρακολουθήσατε και όλο αυτό που έγινε. Ε, οφείλω λοιπόν να δώσω μία απάντηση από αέρος. Θα σας ενημερώσω για το τι συνέβη, για όσους δεν είστε εκεί και δεν παρακολουθείτε τα social media. Ε, στο δεύτερο μέρος φιλοξενούμε την Ειρήνη Μαυροπούλου. Είναι μία φιλόλογος, γνωστή, φίλη από τα παλιά. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ μαζί, η οποία έχει τη δική της σχολή εκμάθηση αρχαίων ελληνικών σε νήπια... Και σε παιδιά του Δημοτικού. Είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη μέχρι τώρα ζωή τη σε αυτόν. Ε, Ξεκινώντα από την σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη, από την ελληνική αγωγή, όπου δίδασκε νήπια και παιδιά Δημοτικού αρχαία ελληνικά, είχα την τύχη για ρεπορτάζ τη εκπομπή που εργαζόμουν στην τηλεόραση να παρευρεθώ και να δω μια μαγική. Ε, Τάξη από μπόμπιρες που με πολύ αγάπη και χαρά μαθαίνανε τα αρχαία ελληνικά και αυτό βέβαια οφειλόταν σε εκείνη, ε? ήταν και είναι μια μοναδική δασκάλα. Τώρα πια έχει τη δική της σχολή και διδάσκει τους μαθητές με πάρα πολλές δράσεις και μαζί της θα μιλήσουμε για την δύναμη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, για το πώς και αν τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, ε, για το ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι και την οικογένεια των παιδιών που φτάνουν μέχρι τη σχολή, μέχρι το φροντιστήριο των αρχαίων ελληνικών, θα πούμε πολλά για τη δύναμη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Έχει και κάνει και ένα απίστευτο διδακτορικό η Ειρήνη Μαυροπούλου για το πώς βοηθάει η αρχαία ελληνική γλώσσα τον εγκέφαλο και τα παιδιά α, με δυσλεξία. Ε, μαζί με άλλους επιστήμονες πραγματικά θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να ακούσουμε πολλά και διάφορα σήμερα. λοιπόν επεισόδια την εβδομάδα που πέρασε θα είχα καλεσμένη απόψε την uh, κυρία Μαρίνα Τόντι η κυρία Μαρίνα Τόντι είναι μια γυναίκα η οποία ασχολείται με τις φυσικές θεραπείες ασχολείται δηλαδή με φυσικά προϊόντα κυρίως έλεα που βοηθούν στη βολιτίωση κάποιων ασθενειών εγώ όπως ξέρετε ε, έχω ένα παιδί, 14-15 χρονών τώρα, με αυτισμό. Ε, έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την ιστορία, όπως καταλαβαίνετε και όπως κάθε μητέρα θα έκανε. Ε, η διάγνωση του αυτισμού του γιού μου ήρθε γύρω στα τέσσερα και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας, τόσο δικό μου όσο και της οικογενεια μου ευρύτερα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να βελτιώσουμε, αν θέλετε, την κατάσταση αυτή. Όπως γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι, ο αυτισμός είναι μία κατάσταση, δεν θα το πω ασθένεια, η οποία δεν γιατρεύεται. Μπορεί όμως να βελτιωθεί. Αν το εντοπίσεις και διαγνωστεί αυτή η κατάσταση νωρί μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, προήμες, και να βοηθήσουν το παιδί να μπορέσει να έχει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Αυτό λοιπόν έκανα και εγώ μετά από, μετά από ένα πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο για ένα γονιό να μπορέσει να αποδεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά το πάλεψα και εγώ και ο μου. Τα καταφέραμε πολύ γρήγορα, συνειδητοποίησαμε τι ακριβώ συμβαίνει και πώ θα διαμορφωθεί η ζωή μα από εδώ και πέρα. Τι τροπή θα πάρει, Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο αγώνα ε, και δόξα τω Θεώ. Ο Σταύρο είναι ένα παιδί που συνεχώ βελτιώνεται με τους δικούς του δικού του ρυθμού βέβαια, αργού, πολύ αργού ρυθμού. Αλλά όσε παρεμβάσει έχουμε κάνει έχουν βοηθήσει και οι παρεμβάσει βέβαια είναι πολλέ. Μιλάμε για λογοθεραπεία, μιλάμε για εργοθεραπεία, μιλάμε για άλλε διάφορε μορφέ, αν θέλετε συμπληρωματικές βοήθειας δηλαδή δραματοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι ηχοθεραπεία κολύμβηση να θυμηθώ, έχουμε κάνει πάρα πολλά και συνεχίζουμε να κάνουμε μουσική συνεχίζουμε πολλά να κάνουμε με το Σταύρο προκειμένου αυτό το παιδάκι να μπορέσει κάποια στιγμή, αν μπορέσει δεν μπορούμε να το ξέρουμε ποτέ να σταθεί μόνο του στα πόδια του, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο Θα μου πείτε τώρα γιατί σας κάνω αυτή την εισαγωγή. Θα σας εξηγήσω πολύ πολύ γρήγορα. Έφτασε λοιπόν το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι το οποίο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα της ζωής μου, γιατί ο Σταύρος δεν ήταν καθόλου καλά. Πέρασε μια, ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι, με πολλές εκρήξεις θυμού. Είναι ένα μεγάλο δυνατό παιδί. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αυτές οι εκρήξεις θυμού... Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από έναν άνθρωπο, από δύο ανθρώπους, από μένα και τον σύζυγό μου, αλλά και από τη μικρότερη μου κόρη, όταν αυτή, αυτές οι εκρήξεις μου είναι καθημερινές. Και εκείνη την ώρα το παιδί είναι σε μια κατάσταση σοκ, σε μια κατάσταση, να το πω, τρέλας, εντό εισαγωγικών, σε μια κατάσταση που αποκτά πολύ μεγάλη δύναμη και που δεν ξέρει ούτε να τη διαχειριστεί, ε, ούτε να την κοντρολάρει. Ε, Περάσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι γιατί πίστεψα προς στιγμή πως ε, ό,τι προσπάθεια έχουμε κάνει αυτά τα δέκα χρόνια πηγαίνει στράφη. Έβλεπα ένα πολύ άσχημο πισωγύρισμα, αν θέλετε, της κατάστασης του παιδιού μου και ομολογώ πως πολλές στιγμές... Ε, έφτανα σε ένα σημείο που έλεγα ότι ό,τι έχουμε κάνει και ό,τι προσπάθεια έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ε, πάει χαμένη. Ε, πολλές φορές έχασα έτσι την ψυχραιμία μου, γιατί γενικώ αυτή η κατάσταση του παιδιού μου με έχει κάνει να είμαι ένα σχετικά ψύχρεμος άνθρωπος και να αντιμετωπίζω κάθε δυσκολία με ψυχραιμία, όσο μπορώ. Αλλά έχω εξασκεθεί σε αυτό. Ομολογώ όμως πως κάποιες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και άβολα γιατί ένιωθα πως όλες αυτές οι εκρήξεις οι οποίες ήταν καθημερινές το μόνο που θα δημιουργήσουν είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση ε, και για το παιδί και για μας και για τους άλλους τους ανθρώπους γιατί αυτές οι εκρήξεις δεν γινόντουσαν σε συγκεκριμένες στιγμές της ημέρας μπορεί να γινόντουσαν οπουδήποτε έστω και αν ήμασταν σε μια επίσκεψη, σε ένα ξενοσπίτι ή στην παραλία, κάνοντας μπάνιο ή μέσα σε ένα θέατρο ή μέσα σε μια συναυλία. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε το παιδί θα το πάθει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία με τους ανθρώπους που παρακολουθούν το Σταύρο, με την ψυχολόγο, με την λογοθεραπεύτρια, να συζητάμε. Ε, Μήπω χρειάζεται το παιδί μια φαρμακευτική αγωγή. Πάντα ήμουν ενάντια στι φαρμακευτικέ αγωγέ. Γιατί ξέρω ότι μια τέτοιου είδους φαρμακευτική αγωγή, για τον αυτισμό μιλάμε και για αυτές τις εκρήξεις θυμού, ε, είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή, θέλω να πω πως αν το παιδί αρχίσει μια ε, φαρμακευτική αγωγή, ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να γυρίσει πίσω. Και με πάρα ψυχιάτρους που έχω μιλήσει, και το Παγνί και από το Βενιζέλιο εδώ στην Κρήτη, αλλά και από την Αθήνα όταν ήμουν εκεί μου λέγανε ότι για μας το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορούμε να παρακολουθούμε ένα παιδί που έχει μπει σε μια διαδικασία τέτοια, φαρμα... τέτοια φαρμακευτικής αγωγής. Ε, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνοντας το παιδί, ε, παίρνοντα βάρος, πρέπει να αυξάνει τη δόση, ε, πρέπει να παρακολουθείς, ε, κάποια στιγμή μπορεί να με το πιάνει το φάρμακο, να πρέπει να αλλάζουμε φάρμακα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία η φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό και πάντα έλεγα, συζητώντα πάντα με τους ειδικού και τους επιστήμονες, ότι θα προσπαθούσουμε με κάθε τρόπο να, να, να καθυστερήσουμε ε, αυτή την ιστορία της χορήγησης, δηλαδή, φαρμάκων στο παιδί. Αν κάποια στιγμή, βέβαια, η κατάσταση έφτανε στο προχώρητο, μοιραία θα μπαίναμε εκεί για να μην υποφέρει καταρχήν το παιδί και κατά συνέπεια και ε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Το καλοκαίρι λοιπόν ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και κάποια στιγμή φτάσαμε να συζητούμε για το αν πρέπει στο παιδί να χορηγηθεί φάρμακο. Γιατί δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Μιλώντας λοιπόν με την ψυχολόγο, με συμβούλεψε να δούμε και το θέμα της καναβιδιόλης, της ιατρική κάναβης. Έψαξα λέγοντας πάντα και προτείνοντάς μου ότι επειδή το παιδί εξελίσσεται συνεχώς και ότι επειδή αυτό είναι ένα πολύ μικρό διάστημα, το διάστημα του καλοκαιριού που παρουσιάζει αυτή την έξαρση, να δούμε μήπως μπορούμε όλες τις εναλλακτικές, αν θέλετε, μεθόδους μη φαρμακευτικές να τις εξαντλήσουμε και αν δούμε ότι δεν γίνεται καλά το παιδί, τότε να προχωρήσουμε σε μια φαρμακευτική αγωγή. Πράγματι, λοιπόν, ψάχνοντας, για ιατρική κάναβη και καναβιδιόλη, περνώντας διάφορου ανθρώπου, μιλώντα με Αθήνα, με Ηράκλειο, ε, φτάνω στην κυρία Τόντι, όπου μου χορηγεί μια εντό θεραπεία που αφορά, που, που περιλαμβάνει, αν θέλετε, κάποια έλαια, τα οποία θα σας τα πω: είναι το καναβέλαιο, είναι το έλαιο καρίδας είναι το έλαιο Γαϊδουράγκαθου. Είναι το έλαιο μαύρου κυμπίνου, όλα πιστοποιημένα και σφραγισμένα από το εξωτερικό, από την Αγγλία και μου παρουσιάζει μία θεραπεία η οποία θα βοηθήσει το παιδί να ηρεμήσει σε πρώτη φάση και μετά να βελτιωθεί. Παραγγέλνω λοιπόν αυτά τα έλαια και αρχίζω να τα χορηγώ στο παιδί. Το θέμα μας, ενώ ε, θα σας πω ότι δεν, το παιδί δεν γιατρεύτηκε, τα έχουμε πει, ο αυτισμός, σύμφωνα με τις παγκόσμιες, αν θέλετε, ιατρικές ανακοινώσεις, είναι μία κατάσταση η οποία δεν θεραπεύεται. Λοιπόν, ε, όμως, είδαμε μία τρομακτική εξέλιξη όσον αφορά στο παιδί. Και δεν μιλάω για μία εξέλιξη ε, μόνο στην, στο κομμάτι των εκρήξεων θυμού του, οι οποίες ελαχιστοποιήθηκαν κατά πολύ, δηλαδή με τις πρώτες 7-8 μέρες ε, θεραπείας μηδενίστηκαν οι εκρήξεις θυμού και μέσα σε δύο μήνες που χορηγείται η θεραπεία στο παιδί έχουμε μία ή δύο εκρήξεις, εκεί που ήταν καθημερινά τρεις με τέσσερις. Ε, είδαμε λοιπόν μια τρομακτική βελτίωση και Αρχίζουμε και παρατηρούμε, και κυρίως εγώ, που είμαι 20 ώρες του 24 ώρα με το παιδί, παρατηρούμε μια βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, παρατηρώ μια βελτίωση στη μαθησιακή του ικανότητα γύρω στο 60%. Παρατηρώ μια βελτίωση στη βλεματική του επαφή γύρω στο 70 με 80%. Παρατηρώ μια βελτίωση στην επικοινωνία του με μένα, στο γεγονός ε, του πώ αντιλαμβάνεται, αν θέλετε, κάποιες εντολές που του δίνω, μια βελτίωση της τάξης του 80 με 90%. Μπορεί να σας φαίνονται τα ποσοστά πολύ υψηλά, αλλά για μένα, που είμαι η μητέρα του και που ξέρω το παιδί μου 14 χρόνια τώρα και που το ζω και το δουλεύω και το διαβάζω και το τρέχω, όλη αυτή την εξέλιξη την είδα και τη διαπίστωσα. Κάνουμε τη θεραπεία τώρα δυο μήνες και σκοπεύω να τη συνεχίσω όσο μπορώ ε, και αν δω ότι το παιδί εξελίσσεται και εξελίσσεται και εξελίσσεται θα συνεχίσω να τη χορηγώ. Αποφάσισα λοιπόν επειδή είδα αυτή την εξέλιξη και επειδή είδα πόσο καλό του κάνει όλο αυτό και την εξέλιξη αυτή την είδα να σας πω, μέσα στο καλοκαίρι, που έχουν σταματήσει και οι λογοθεραπείες, και οι εργοθεραπείες του και οι διάφορες άλλες δραστηριότητές του, γιατί έχει σημασία και αυτό, εντάξει. Δεν ξέρεις ποτέ μια εξέλιξη ενός παιδιού με αυτισμό, πού μπορεί να οφείλεται. Αλλά όλες οι άλλες δραστηριότητες του, σχολείο και διάφορες άλλες θεραπείες με του ειδικού έχουν στιγματήσει λόγω καλοκαίριου. Οπότε το μόνο που έχει αλλάξει στη ζωή του παιδιού είναι αυτό. Ε, βλέποντας λοιπόν αυτή την εξέλιξη μιλάω με την κυρία Τόντι και της λέω αν θέλει να έρθουμε να κάνουμε μία συζήτηση να είναι εδώ καλεσμένη ε, απόψε το βράδυ να κάνουμε μία συζήτηση για αυτό για το πώς δηλαδή τα έλια μπορούν να βοηθήσουν ε, τόσο στον αυτισμό όσο και σε άλλες ασθένειες Ψάχνοντας λοιπόν ε, τον, την κυρία Τόντι το προφίλ της κτλ. κτλ ε, ανακαλύπτω ότι η κυρία Τόντι έχει μία δικαστική διαμάχη, η οποία είναι σε εκκρεμότητα, με τα ελληνικά χόξες. Τα ελληνικά χόξες έχουν αποκαλύψει τέλο πάντων με διάφορα έγγραφα και με δικαστικούς αγώνες, με δικαστήρια που έχουν γίνει, που εκκρεμούν, που που που, διάφορα πράγματα για την κυρία Τόντι, ε, κατηγορώντας την ότι είναι μάγισσα, ότι είναι αλχημίστρια, ότι, είναι, ότι πουλάει ματζούνια, ότι υπόσχεται θεραπείες για τον καρκίνο, για ασθένειες, και ασθένειες κτλ. Εγώ δεν θα πω ότι γιατρεύεται ο καρκίνος με έλεα. Δεν είμαι και γιατρός και δεν το ξέρω και δεν το έχω διαπιστώσει. Ε, και ούτε θα προτρέψω κανέναν να αφήσει τις αγωγέ του, όποιες και αν είναι αυτές και ό,τι έχει αποφασίσει να κάνει, σε επίπεδο, αν θέλετε, ιατρικό, για να πάει στην κυρία Τόντι και σε οποιαδήποτε κυρία Τόντι. Δεν θα το έκανα ποτέ. Εγώ την κάλεσα εδώ για καθαρά, από καθαρά προσωπικό βίωμα, να μιλήσουμε για τη φυσική θεραπεία και για το πόσο, ε, και για το αν και το πόσο, τα φυσικά προϊόντα μπορούν να βελτιώσουν μια κατάσταση. Μπορεί να μην μπορούν να τη γιατρέψουν. Η κυρία Τόντι ισχυρίζεται ότι γιατρεύονται. Εγώ δεν μπορώ να το ισχυριστώ γιατί πολύ απλά δεν ασχολούμαι ούτε με τα εφαίρια έλια, ούτε ασχολούμε με την ιατρική, την κλασική. Δεν είμαι να ούτε γιατρός, ούτε έχω σπουδάσει κάτι εναλλακτικό για να μπορώ να το σχολιάσω. Μιλώντας λοιπόν με την κυρία Τόντι, τη εξηγώ και τη λέω ότι κυρία Τόντι, βλέπω ότι έχετε και κρεμούν κάποιες, κάποια δικαστ και η γυναίκα πολύ άνετα μου λέει ότι κυρία Παπαμίτσου εγώ μπορώ να σας μιλήσω για οτιδήποτε θέλετε και που αφορά αυτή τη δικαστική μου διαμάχη. Θα απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε. Ε, δεν θα έρθω όμως σε σύγκρουση με τους ανθρώπους αυτούς στον αέρα ε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία ψυχολογικά. Έχω ταλαιπωρηθεί κτλ. Τα Τι λέω βαστώ, κυρία. Τοντι θα απαντήσετε όμω σε όλα τα ερώτηματα που θα σας κάνω. Βεβαίως, μου λέει κυρία Παπαμίτσου, δεν έχω κανένα το θέμα. Ανάρτω, λοιπόν, νομίζω την προηγούμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, στο Facebook, ε, ότι θα έχω καλεσμένη την κυρία Τόντι. Αρχίζει, λοιπόν, από κάτω, από αυτή την ανάρτηση, μια απίστευτη ιστορία, στην οποία συμμετέχει ένας πολύ μεγάλος και έντονος διάλογος, ε, στην οποία συμμετέχει, στον οποίο διάλογο, συμμετέχει η κυρία Τόντι, η οποία επιτέθηκε ε, με κάποιες εκφράσεις και κάποιους χαρακτηρισμούς που εγώ προσωπικά δεν εγκρίνω, μπορώ να δικαιολογήσω εν μέρη, αλλά δεν εγκρίνω, και με κάποιους ε, συνεργάτες των, hoaxes, των Ελληνικών Χόξες και κάποιους άλλους απλούς ανθρώπου που παρακολουθούν αυτό το διάλογο. Εγώ εκείνη την ώρα λείπω από το κινητό, γιατί έχω και μια επιχειρήση με την οποία ασχολούμαι, δεν παρακολουθώ το διάλογο αυτό. Και μετά από κανένα δύο ώρο, παίρνω το κινητό στα χέρια μου γιατί χτύπησε και μπαίνοντα έτσι λίγο στο facebook βλέπω όλη αυτή την ιστορία από κάτω να εξελίσσεται. Λοιπόν, οι πιέσει από κάποιους συναδέλφου δημοσιογράφους ε, για το αν πρέπει να καλέσω την αντίπερα όχθη και να, μιλήσει για, να μιλήσουν για αυτό, για την κυρία Τόντι, δηλαδή και για τα δικαστήρια και για όλα αυτά που γίνονται, ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ε, εγώ δεν είχα σκοπό να καλέσω την κυρία Τόντι... από τη στιγμή που υπάρχει μία δικαστική διαμάχη... δεν είχα σκοπό να καλέσω μόνο την κυρία Τόντι. Δεν θα τους έβγαζα μαζί. Δεν θα το έκανα για να προστατέψω και τους μεν και τους δε... και τον εαυτό μου και τον σταθμό τον οποίο με φιλοξενεί. Όμως, επειδή είμαι κάποια χρόνια δημοσιογράφος... και ξέρω πώς είναι η θα αφιέρωνα κάποιο συγκεκριμένο χρόνο στην κυρία Τόντι και θα αφιέρωνα και κάποιο συγκεκριμένο χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι σκόπευα να το κάνω. Γιατί, Γιατί εκκρεμούν τα δικαστήρια. Ε, υπήρξε λοιπόν μια πίεση πολύ μεγάλη να δεσμευτώ ότι θα, βγουν, θα βγει η αντίπερα όχθη, αν θέλετε, στον αέρα. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω, με κάθε έτσι, τρόπο ευγενικό, ότι το πώς θα διαχειριστώ εγώ την εκπομπή... θα το αποφασίσω μόνο εγώ. Και ότι δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Αν δεν κάνω τη δουλειά μου σωστά... τότε θα μπορέσουν να κινηθούν έτσι όπως θέλουν να κινηθούν. Δηλαδή τι, κάνοντας μια μήνυση. Ας κάνουν μια μήνυση. Μου κάνουν μια αγωγή, να με καταγγείλουν στην Εσυαία, στο σωματείο μας. α το κάναν κι αυτό. Δεν αφήσαν όμως να γίνει αυτή η εκπομπή. Βέβαια, η κυρία Τόντι σε όλα αυτά συμμετείχε. Ε, δηλαδή, υπήρχαν και από, πλευρές, από την πλευρά της επιθέσης. Ε, συγκεκριμένα, συνάδελφος με κατηγόρησε ότι άφησα επίτηδε να εξελιχθεί όλος αυτός ο διάλογος μεταξύ του δικού του προσώπου και της κυρίας Τόντι, εσκεμένα, χωρίς να παρέμβω και να τον προστατέψω. Μη σεβόμενη την συναδελφική μας, ας πούμε, έτσι... Ε, το, το συναδελφικό του πράγματος. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Πάντα σεβόμουν από τους συναδέλφους μου 25 χρόνια τώρα. Δεν ήμουνα πάνω από το κινητό. Λέω στον συγκεκριμένο συνάδελφο του, το εξήγησα και εκείνο, ότι αυτές οι δύο ώρες στις οποίες είχαμε αυτή την εξέλιξη κάτω από την ανάρτηση στο προφίλ μου, ε, αυτές οι δύο ώρες δεν είχα το κινητό κοντά μου. Δεν το κοίταζα, δεν ήμουν, έκανα άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να είμαι πάνω 24 ως 24 ώρα πάνω από το κινητό μου. Όταν λοιπόν ήρθα στο κινητό και είδα αυτό που γίνεται και παρακολούθησα παρενέδικα με την πρώτη ευκαιρία, κατευθείαν λέγοντας καταρχήν να σταματήσει αυτό το παιχνίδι μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και ότι αν έχουν κάποιες διαφορές και κάποια προβλήματα καλό είναι να τα λύσουν στη δικαιοσύνη εκεί που έχουν επιλέξει να τα λύσουν και όχι κάτω από μια δική μου ανάρτηση για μια συνέντευξη που θα κάνω με έναν άνθρωπο. Ακόμα, και αν. Δικαστική έρευνα εκκρεμεί. Θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε συνεντεύξεις ακόμα και από υπόδικους. Το έχετε δει. Η κυρία Τόντι δεν έχει αποδεχτεί αν είναι ακόμα πατέωνισσα ή όχι. Εκκρεμεί το δικαστήριο, εκκρεμεί η έρευνα από ό,τι ξέρω και ας με ενημερώσουν τέλος πάντων όσοι γνωρίζουν αν συμβαίνει κάτι άλλο και αν έχει βγει μια τελεσίδικη απόφαση. Έχει μια ανακοίνωση από τον ΕΟΦ, ο οποίος ΕΟΦ καλεί να μην εμπιστευόμαστε τέτοιου είδους σκευάσματα που δεν είναι εγκεκριμένα από αυτόν κτλ. χωρίς όμως να τις έχει δώσει κάποιο πρόστιμο ή κάτι άλλο, τουλάχιστον δεν το είδα εγώ αυτό στην ανακοίνωση. Χωρίς να ε, αναφέρει συγκεκριμένα το όνομά της ε, ή να, ε, να, να κατηγορεί ευθέω την κυρία τοντι για αυτό το θέμα, Λέγοντας όμως ότι πρέπει εν δυνάμει, είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τέτοιου είδους και, και τα λοιπά και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και αυτά που λένε πάντα στις ανακοινώσει. Λοιπόν, εγώ είχα σκοπό να κάνω την συζήτηση με την κυρία Τόντη και αφού εκκρεμεί μια τέτοια μεγάλη ιστορία δικαστικά να τη θέσω σαφώ όλα τα ερωτήματα όσο οφείλω να κάνω, ως δημοσιογράφος, έτσι, όπως ξέρω να το κάνω, με τον τρόπο που ξέρω να το κάνω, το αν το έκανα λάθος ή σωστά θα το, έκρινε, θα το κρίνατε εσείς που θα μ' ακούγατε, ε, αλλά δεν αφήσανε να συμβεί αυτό. Και ενώ δέχτηκα μια πολύ μεγάλη πίεση και ψυχολογική πίεση να συμμετέχουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των ελληνικών Χόξες στην εκπομπή, όταν ζήτησα το κινητό τους και τους είπα εντάξει, παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα κινητό, να βγείτε στην εκπομπή να το συζητήσουμε. Παίρνω μια απάντηση, όχι κάτω από το προσωπικό μήνυμα, ότι τελικά αποφασίσανε να μην το κάνουνε, να μην συμμετέχουν στην εκπομπή και ότι θα ακούσουν προσεκτικά τη σημερινή εκπομπή, πιστεύοντας ότι η κυρία Τόντι εδώ και ότι αναλόγως θα πράξουν μετά. Σεβαστό. Η κυρία Τόντι, προς τη για να με βγάλει από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκα και δεν ήταν δύσκολη γιατί ε, φοβήθηκα ή γιατί δεν είμαι αδέσμευτη ή γιατί π, δεν ξέρω εγώ γιατί. Ε, απλά στεναχωρήθηκα γιατί εγώ ήθελα να κάνω μία συνέντευξη και μετά το αποτελεσμά της βρε αδερφέ, ας με κρίνεις και ας πεις ότι ξέρεις παπαμίτσου δεν το χειρίστηκες σωστά για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Κυρία Παπαμίτσου, το χειρίστηκες απέσια, απαράδεκτα, αντιδημοσιογραφικά, αντι, αντιδεοντολογικά και σε πάμε στην νησία ή σου κάνουμε μήνυση γιατί είσαι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν μου αφήσανε να το κάνω. Ε, εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, η κυρία Τόντι ε, κάποια στιγμή χτες, νομίζω το πρωί, ή προχτές το βράδυ ή το πρωί Επικοινωνεί μαζί μου μέσω ενός μηνύματος και μου λέει «Κυρία Παπαμίτσου, εγώ θέλω να μην συμμετέχω τελικά σε αυτό. Ε, ας αφήσουμε να γίνει το δικαστήριο. Ας αφήσουμε όλα να τελειώσουν. <κυκλή> <κυκλή> Συγγνώμη. Και μετά έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε». Την ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Αφενός. Γιατί ομολογώ και εγώ ήθελα να δω... Δεν είχα το χρόνο επειδή γίναν όλα τόσο, τόσο γρήγορα. Ε, προσπαθούσα να ενημερωθώ και να επικοινωνήσω και να μιλήσω και με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αλλά η απόφασή τους να μην συμμετέχουν. Τουλάχιστον ο συνάδελφος που έγραφε κάτω από το προφίλ μου και από την ανάρτηση της διαφήμισης της εκπομπής και που είχε την κόντρα με την κυρία Τόντι ε, τελικά δεν ήθελε να... Είναι στην εκπομπή, προσπαθούσαν λοιπόν να δω τι θα κάνω και πώ θα τα διαχειριστώ για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ούτω ή άλλω αντόκανα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, πολύ απλά. Απλά με ενόχλησε ο τρόπο. Με ενόχλησε ο τρόπο που έγινε αυτός, αυτό το πράγμα, που ενώ επικαλείσαι ότι είσαι συνάδελφο δημοσιογράφο, μέλο τη ΕΣΥΑΕ 30-35 χρόνια, θα μπορούσε κατηδίαν να με πάρει ένα τηλέφωνο. Είναι το τηλέφωνο μου παντού, στο διαδίκτυο, μέσω Messenger, μέσω facebook, πια υπάρχει δυνατότητα άμεσα να επικοινωνήσεις με όποιον θέλεις και να μου πεις, βρεσί παπαμίτσου, έλα εδώ, κοίτα τι γίνεται, κοίτα ποια είναι αυτή η γυναίκα, δες εδώ, πώς θα το χειριστείς. εμείς θα βγούμε, δεν θα βγούμε, τι σκοπέδεις να κάνεις. Και θα το συζητούσα όμορφα και ωραία. Μόνο που κάτω από μια διαφήμιση για μια α, συνέντευξη που θα έπαιρνα, έγινε ο Χαμό. Εγώ οφείλω να ευχαριστώ στη Μαρίνα Τόντι για τη βοήθεια που προσφέρει για το παιδί μου. Ε, δεν συμφωνώ α, μαζί της στο να που ας πούμε, ότι ο καρκίνος μπορεί να θεραπευτεί. Γιατί δεν συμφωνώ, γιατί δεν το γνωρίζω. Εντάξει, αν θεραπεύεται και αν μπορεί να θεραπευτεί η μέλεα, εκείνη ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ότι θέλει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει και ό,τι θέλει, απλά να μην ενοχλεί το πλησίον του. Εντάξει, να σέβεται τα όρια της ελευθερίας του άλλου ανθρώπου με τον οποίο συμβιώνει. Δεν ξέρω αν η κυρία Τόντι έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν την παρακολουθώ τόσο στενά. Εγώ είχα μια βιωματική εμπειρία και επειδή είδα μια πολύ όμορφη εξέλιξη στο θέμα τη υγεία του παιδιού μου αποφάσισα να σα πάρω μια συνέντευξη. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας έχει το νου και το μυαλό να διακρίνει, να αποφασίσει τι θα κάνει και πώς θα διαχειριστεί τη ζωή του. Και θα μου πείτε βέβαια εσείς, όπως μου είπανε και κάποιοι άλλοι εκεί κάτω από, το, από όλη αυτή την ιστορία και από όλο αυτό το τσαγμό που έγινε στο facebook, ε, μπορείς να ξέρεις Νάντι, αν όλοι έχουν το νου και το μυαλό, να επιλέξουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος πως να ξέρεις αν η κυρία Τόντι και η κάθε κυρία Τόντι υποσχόμενη θεραπεία μέσω ελαίων για τον καρκίνο ή για άλλες ανίατες ασθένειες απευθύνεται θεωρείς μόνο σε έξυπνους ανθρώπους και δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που μέσα στην απόγνωσή τους και τη στεναχώρια τους μπορεί να προχωρήσουν σε ένα λάθος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μυαλό και εξυπνάδα τόσο μεγάλη ε, να μην ακούσεις τον γιατρό σου όταν είσαι άρρωστος. <laughs> Θέλω να πω ότι ε, ακόμα και ο πιο, πιο αμόρφωτος, ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει το IQ, το υψηλό, αυτό τέλος πάντων του το, το, το μέσου όρου, δεν θα πω το υψηλό, του μέσου όρου. Ε, δεν ξέρω αν ε, φτάνοντας και έχοντας μια τόσο σοβαρή ασθένεια και φτάνοντας στον γιατρό δεν θέλει να ακολουθήσει αυτά που του λέει ο γιατρός του, μόνο πάει και ψάχνει δεξιά και αριστερά. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ζούμε σε μια, αν θέλετε, κοινωνία και οι πληροφορίες είναι τόσο μεγάλες και τόσο πολλέ που μπορούμε να έχουμε ενημέρωση για όλα. Τέλος πάντων θεωρώ ότι όταν φτάνεις να έχεις μια τέτοια, αν θέλετε, άσχημη ασθένεια, τον πρώτο που πρέπει να ακούσεις είναι το γιατρό. Αφενό. Αφετέρου, αν συμπληρωματικά το τονίζω, μπορεί να βοηθήσει και κάτι άλλο, το οποίο είναι φυσικό προϊόν, και αν πιστεύεις ότι και αυτό θα συμβάλει σε μια καλυτέρευση, και όχι ίαση, αλλά σε μια καλυτέρευση ε, της κατάστασής σου, κάντο πάντα το γιατρό σου. Αυτά είναι πράγματα εντάξει, δεδομένα. Τώρα, η κυρία Τόντι, απ' την άλλη, ε, υποστηρίζει με Πολύ έτσι πάθος, μια εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή που υποστηρίζω εγώ. Είναι δικαίωμά τη και το σέβομαι. Θα μου πεις είναι επικίνδυνη για, το... για τη δημόσια υγεία, ας πούμε, για το δημόσιο καλό, για τον κόσμο, για τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνη, θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Και εγώ θα περιμένω, θα περιμένω να δω τι θα αποφασίσει το δικαστήριο, και να διαβάσω και την απόφαση. Και τότε είμαστε εδώ, να έρθει και η κυρία Τόντι, να έρθουν και τα ελληνικά χόξες, να έρθουν και όλοι όσοι θέλουν να έρθουν, να τα πούμε ήμερφα, όμορφα και ωραία, αφού θα έχει τελειώσει όλοι αυτή αν θέλετε, οι Αυτά. Αυτά για το τι συνέβη με τη σημερινή μου καλεσμένη. Θέλοντας πάλι να τη πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, σε προσωπικό επίπεδο, για τη βελτίωση και όχι για την ίαση, το τονίζω, για τη βελτίωση που έχω δει στο ευθυστικό γιο μου. Με προϊόντα, τα οποία μου ήρθαν ε, πιστοποιημένα, συσκευασμένα, εισαγόμενα από την Αγγλία, με ετικετάκια που έχουν από πίσω όλα τα έλαια που υπάρχουν μέσα. Αν και τα έλαια ήταν καθαρά, δεν ήταν μείγματα, ήταν καθαρό έλαιο γαϊδουράγκαθου, καθαρό έλαιο καρύδας... Καθαρό έλαιο ε, μαύρο κοιμήνου, ήταν λινέλαιο, ήταν καναβέλαιο. Αυτά χρησιμοποίησα και καναβιδί όλοι συμπυκνωμένοι. Αυτά χρησιμοποίησα, ε, αυτά χρησιμοποίησα ο Σταύρος για να το πω πιο σωστά και ο Σταύρος θέλω να πω ότι είναι πολύ καλύτερα πια. Και εγώ αυτό το απολαμβάνω. Και έχω δικαίωμα να το απολαύσω λινικά χόξες αυτό το γεγονός ότι το παιδί μου είναι καλύτερα. Εδώ, σε, αυτή τη... σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορείτε να μου κλείσετε το στόμα, διότι μαρτυρώ μία προσωπική μου βιωματική ιστορία. Θελήσατε, για κάποιους λόγους δικού σας, να μην γίνει αυτή η εκπομπή. Σεβαστό. το καταφέρατε, ε, η κυρία ήταν αυτή που έκανε πίσω, αν και ήταν όπω σα είπα διατεθειμένη να απαντήσει σε όλα. Βλέποντα το γεγονό ότι έχω έρθει σε μια πολύ δυσάρεστη θέση, ε, έκανε αυτή πίσω. Πρόλαβε να κάνει αυτή πίσω, γιατί ίσω έκανα και εγώ. Μέχρι να δω πώ μπορώ να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση, πρόλαβε και έκανε πίσω για να με προστατέψει. Και γι' αυτό την ευχαριστώ. Ε, κάνατε κι εσεί πίσω για δικού σα λόγου λέγω μου ότι θα παρακολουθήσετε πολύ προσεκτικά την εκπομπή και αναλόγως μετά θα πράξετε Σας ευχαριστώ και εσάς γιατί πιστεύω ότι ε, τελικά όλη αυτή η ιστορία ε, δεν ξέρω τι θα επέφερε δηλαδή ποιο θα ήταν το κέρδος όλης αυτής της ιστορίας αν έβγαινε στον αέρα τέλος πάντων κλείνουμε εδώ το θέμα ε, έτσι για να λυθούν κάποιες απορίες ε, ακροατών που μπορεί να με παρακολουθούν και από τα άλλα τέλος πάντων μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και να περάσουμε στον επόμενο θέμα μας το οποίο είναι μαγευτικό. Αγάπη μου σου γράφω ένα πήμα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 να μεθάμε τα να χορεύω στο κενό. Πάρα με μαζί σου στο πιο όμορφο μυρό, Πάνω στο κορμί σου, Στου φίλου σου το Ταξίδε ασυμένεια και χρυσά <Κι> αγάπη μου στα δυο μηδρά σου μάτια. Δεν φλιμμένα μόνο πατια. Με στη θλίψη θα πατήσω. Τι πληγέ για να κλείσω. και όταν φτάσω στην άκρη και το μαύρο χύθιο. Θα χαράξω ένα δάκρυ μια υπόσχεση αντίπαθη. Πάρε με βάση σου στο Λοιπόν, ε, όση, καιρό, όση, ώρα, όση, καιρό, όση ώρα σας μιλάω, έρχονται διάφορα μηνύματα. Μέσα στο τσά της εκπομπής μπήκε και ο συνάδελφος, τον οποίο αναφέρθηκα και μου είπε ότι εκρεμεί δικαστική έρευνα ε, εναντίον της κυρίας Τόντι, όχι επειδή πουλάει αυτά τα σκευάσματα, αλλά επειδή υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι το είπα. Δεν, δι, μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Ε, εντάξει, ωραία. Ε, μου είπε μάλιστα ότι ζήτησε και δημόσια συγνώμη και όχι μόνο σε προσωπικό μήνυμα ε, δεν το είδα ε, δεν είναι θέμα δεν είναι θέμα του να μου ζητήσετε συγνώμη ε, αλλά είναι τα θέματα τα εξήγησα κατά κάποιο τρόπο ένας άλλος φίλος μου λέει ότι το παιδί δικαιολογημένα έχει νεύρα και δικαιολογημένα περνάει αυτά που περνάει μέσα στο καλοκαίρι γιατί το έχω τρελάνει στι θεραπείες ε, Κύριε εσείς που τα λέτε όλα αυτά Κουνήσετε λίγο το κεφάλι σας. Εντάξει. Λοιπόν, αν θεωρείτε ότι ένα παιδί... Το οποίο δια... Okay, να. Και ζωντανά κάποιος με ζητάει. Λοιπόν, αν θεωρείτε ότι ένα παιδί... Ε, που, που, στο οποίο γίνεται διάγνωση ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού... Πρέπει απλά να, να το αφήσουμε να περνάει καλά... Και να μην κάνουμε τις λογοθεραπείες του, τι εργοθεραπείες του... Και τα... Το, το, το, το, το, στις συνεδρίες του με τον ψυχολόγο και τους αναπτυξιολόγους, τι να σας πω, είναι η δική σας νόμη, η δική σας άποψη. είναι αστείο βέβαια όλο αυτό που μου λέτε, δεν θα δώσω σημασία, ούτε θα το σχολιάσω περαιτέρω. Θα αφήσω δηλαδή εγώ το παιδί μου, τι, χωρίς τις συνεδρίες των ειδικών. Μα πάτε καλά, τι είναι αυτά που λέτε. Ε, εντάξει, αν σας τύχει εσά, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, αν σας τύχει αφήστε το έτσι να περνάμε όλοι καλά. Και να έχει νεύρα το παιδί, γιατί το πάμε από εδώ και από εκεί. Μας σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι με ξέρετε προσωπικά, ε, ξέρετε τι αγώνας γίνεται. Δεν θα πω για δράμα. Δεν μιλάω για δράμα. Μπορεί τα πρώτα χρόνια να θεωρούσω ότι περνάω ένα δράμα. Αυτή τη στιγμή περνάω μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμασία. Για μένα ο αυτισμός του παιδιού μου είναι μια ιστορία μοναδική. Είναι μια ιστορία μαγευτική. Ε, και μέσα από αυτή την ιστορία μαθαίνεις πάρα πολλά. Και μέσα από αυτή την ιστορία γίνεσαι κι εσύ άλλος άνθρωπος. Δεν θα πω καλύτερο, δεν θα πω χειρότερο. Γίνεσαι όμως άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, όσοι μου λέτε τώρα ότι εγώ φυτό που το παιδί έχει νεύρα γιατί το τρέχω από εδώ και από εκεί και όσοι μου λέτε να πούμε ότι είμαι κοντά στα ζωνιανά και ε, παίρνω καναβιδιόλι εντάξει, κουνήστε τα κεφάλια σας, δεν θα σχολιάσω, είστε άξιοι της μοίρας σας. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Ε, τέλος πάντων, επειδή έχω στήσει και την επόμενη καλυσμένα μου, ε, και θέλω να βγούμε στον αέρα και να αλλάξουμε θέμα και να βγούμε. Αυτά είναι τα πρώτα σχόλια βλέποντας λίγο το τσάτ. Από εκεί και πέρα ό,τι και να σχολιάσετε που να αφορά το πώς χειρίζομαι και διαχειρίζομαι μία προσωπική ιστορία δεν με αφορά. Έχω τους ειδικού, έχω τους επιστήμονες να με βοηθούν και να με καθοδηγούν. Δεν θα μπω τώρα και να σχολιάζω και να ακούω τον κάθε α πούμε τη χάρπαστο που μπαίνει μέσα στο τσάτ και μου λέει ε, για το αν χειρίζομαι σωστά ή λάθος, ας πούμε, την κατάσταση του παιδιού μου και δεν τη λέω ασθένεια, τη λέω κατάσταση. Το λέω και το ξανατονίζω. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Είστε αστεί. Είστε αστεί. Όταν δεν έχετε, δεν ξέρω αν έχετε και σας εύχομαι να μην έχετε ή να μην αποκτήσετε μια τέτοια κατάσταση μέσα στο σπίτι σας δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Κύριοι, εσείς που μπαίνετε στο τσάτ και πολύ απλά και όμορφα πίσω από ανώνυμα και ψευδόνυμα, τι έχετε να πούμε, σχολιάζεται αυτή την κατάσταση. Αυτό το κάνατε συχνά και κάποια στιγμή ήθελα να το σχολιάσω. Μείνετε εκεί να βρίζετε, να κακολογείτε, να σπηλώνετε. Δεν με ενδιαφέρει ποσό. ούτε εμένα, ούτε το Γιώργο Καρποδίνη, ούτε τον σταθμό. Εκεί που σας πρέπει, εκεί θα είστε, όπως λένε και στην Κρήτη, που τόσο κατηγορείτε. Εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, κύριε εγώ βρέθηκα εδώ. Αν και αυτό μέσα στα επιχειρήματα που μπορώ να χρησιμοποιήσω παίζει και αυτό το ρόλο του, Δεν είμαι κριτική. Οπότε όσο και να βρίζετε την Κρήτη, δεν με πονάει. Καταλάβατε κύριε. Λοιπόν, κάντε τη δουλειά σα έτσι όπω ξέρετε να την κάνετε, μπαίνοντα μέσα σε ένα τσάτ ενό ραδιοφωνικού σταθμού που κάνει μια προσπάθεια, όποια και αν είναι αυτή, καλή, κακή, μέτρια και κάνοντα αυτά τα σχόλια τα οποία κάνετε. Αν μη τι άλλο είναι αστεία. Και οι ακροατές του σταθμού ξέρουν ε, να κρίνουν και να διακρίνουν ε, ποιος μιλάει με την καρδιά του και ποιος λέει την αλήθεια του και ποιος βγαίνει και λέει αυτά που λέει αυτά. Διάλυματάκι. Ε, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να γυρίσουμε... Για να μιλήσουμε με την κυρία Μαυροπούλου, η οποία περιμένει, με παίρνει και τηλέφωνα, δεν ξέρει τι έχει συμβεί, ξέρω ότι θα ήταν στο δρόμο και τη είχα δώσει ένα ραντεβού λίγο νωρίτερα. Τέλο πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε με μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση περί τη αρχαία ελληνική γλώσσα. Μένος, μες στην πόλη σου σαν ξένος Ρε παιδί μαμά, Στην καρδιά βάλε πατίνια Και δυο ρούλε μά Φίλο και φτερό, Στο μυαλό σου χιώνει που τη σκέψη σου παγώνει «Πρε παιδί, μαμά» <σομίως> Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο <σομίως> Βάλε στο μαγνητό φωνο, τραγούδια που γουστάρεις Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη στα πάρει. Έτσου κορίτσια και γιορτέ και τραμα που σαλεύει Και να παιδί που μόνα το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε. Κάτι σαν πλασάκι, σαν πληκνίκη στο δασάκι για γλυκιά φωτιά. Εσύ για να πάρεις πάλι την Σαν να αναδρόσισε Έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη μυφούλα Ρε παιδί μαμά Στην αυγιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα Βάλε στο μάγνητο τραγουδια που γουστάρεις Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε στα πάρεις Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχώ το δρόμο του γυρεύει Με καληνύχτησε ο συνάδελφος από τα ελληνικά χόξες έφυγε από το τσάτ στο οποίο είχε μπει και μου έγραφε κάποιες παρατηρήσεις τον καληνύχτο και εγώ μου έφυγεται περαστικά θα του πω ότι δεν είναι περαστικά ε, τουλάχιστον δεν είναι εύκολα περαστικά ο αυτισμός ε, όπως είπαμε σύμφωνα με τις ε, επίσημες επιστημονικές ανακοινώσει, δεν γιατρεύεται οπότε περαστικά δεν είναι δεν μιλάμε για ίωση Παρ' όλα αυτά όμως ελπίζουμε όλοι οι γονείς αυτιστικών παιδιών να, υπάρξει, να υπάρχει δελτίωση στα παιδιά όλων έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορούν να σταθούν μόνα τους χωρίς εμάς. Και αυτό είναι αν θέλετε, το κομμάτι που σκέφτεται ένας γονιός που έχει ένα αυτιστικό παιδί. Πώς το παιδί αυτό θα μπορέσει να σταθεί μόνο του στην κοινωνία όταν αυτός, ο γονιός δηλαδή, φύγει από τη ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, αυτό είναι το άγχος μας και γι' αυτό παλεύουμε. Εντάξει? Και γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε στα παιδιά, προκειμένου να βελτιωθεί όσο γίνεται η κατάστασή τους και να γίνει ένα λειτουργικό να μετατραπεί, δηλαδή αυτό το παιδί που έχει αυτά τα επικοινωνιακά προβλήματα να, ε, να μετατραπεί σε ένα παιδί το οποίο θα είναι λειτουργικό. Εντάξει? Ένα παιδί που θα μπορεί να σταθεί μόνο του στην κοινωνία, όσο αυτό Μπορεί να συμβεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν συμβαίνει. Θέλω να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτιστικών παιδιών δεν έχουμε καμία μα καμία εξέλιξη ότι παρέμβαση και αν κάνουμε είτε φαρμακευτική, είτε εναλλακτική, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να ευχηθώ καληνύχτα στον συνάδελφο που αποχώρησε. Ε, η Μαρίνα η Τόντι μου στέλνει κάποια μηνύματα «Μαρίνα, σε ευχαριστώ, δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω και στον αέρα ή τέλος πάντων να, να αξιολογήσω τι, θες, τι πρέπει να βγει, τι δεν πρέπει να βγει ε, γιατί τρέχει μια εκπομπή και θα επανέλθουμε είναι το ραντεβού μας ανοιχτό, λοιπόν, κάποια στιγμή θα επανέλθουμε». Ε, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι, ένα από τα αγαπημένα μου, το βάζω συχνά για να βρω και την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την κυρία Ειρήνη Μαυροπούλου, την διδάκτορα φιλολογίας, με την οποία σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αλμπέτο 14, γιατί θεωρώ ότι θα σας ενδιαφέρει άμεσα. Αγαπάτε το θέμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το ξέρω, και η Ειρήνη Μαυροπούλου Χρόνια στο χώρο Στη διδασκαλία της δηλαδή Στο χώρο της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Σε νήπια και σε παιδιά Γιατί ναι διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα Και σε νήπια και σε παιδιά Έχει να μας πει πολλά Μείνετε εδώ να την ακούσουμε στο φως, στο κέντρο καλοκαίρι γυρίζει. Μια μητσέρα νερωμένη, μια, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι Ένα μαγνήτη στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα ντίο. Φύλλα με ακόμα, φύλλα με ακόμα. Όλα τα άλλα μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ρανού την καρδιά. Oh, boy. Σου να κυνηγά. Μαζί σου τ' ακίματα όλα τη μοίρα. ένα κορίτσι χωρέει στον ουρανό στο δωμάτιο. Το δρόμο τη δουλειά στο σχολείο. Μια ψυχή και αλληνία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθο, μια καινούρια! Αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί Μια σα παλιά! Για να μην τρελάω, μια ιστορία στην πιο απλή κεφέω και, και αμαρτία, κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσου δεν βρήκαν, χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει. Όσου δεν έχουν φτερά να πετάξουν, Φύλλα με ακόμα. Όλα τα λάχι έχουν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στο ραντούδι καρδιά. Ακόμα, φίλα, ακόμα θέλω να με Σου να γεράσω, μαζί σου το βεγάρι Να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γράφω το μεγάλο μόνο, Που παίζει με τοξο και βέλιο. και φεύγει όλα τα κατατρέφη. Μα ο χάρτη, το δρόμο σου δείχνει. Του κρυμμένου φυσαλού, το ταξίδι τελειώνει. Στεμό και κοιτάζω στα μάτια, σαν κάθε κι σου. Το λεωμα Σαντά το πριζου! Φίλα με ακόμα φίλα με ακόμα Όλα τάλα η χούρ μακρινά, ένα στέρεη πουστάει στου ρανού την καρδιά. Oh, Πανέμορφα. Λοιπόν, αλλάζουμε διάθεση, βοήθησε και το κομμάτι που ακούσαμε το μουσικό να αλλάξει διάθεσή μας και να φτιάξει, γιατί? γιατί έχω μία καλεσμένη, γνωστή από τα παλιά, είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν πολλά χρόνια πριν, στα πλαίσια εκπομπής και ρεπορτάζ. Είναι η κυρία Ειρήνη Μαυροπούλου, είναι διδάκτορ φιλολογίας. Χρόνια ασχολείται, νομίζω πάνω από 20 χρόνια, με την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών σε νήπια και σε παιδιά. Έχει γράψει και το δικό της, τα δικά της βιβλία, αν θέλετε, για το συγκεκριμένο σύστημα, θα μας τα πει και η ίδια, για το πώς μπορούν νήπια και παιδιά δημοτικού να μάθουν τα αρχαία ελληνικά, τα οποία και διδάσκει σε ένα δικό της φροντιστήριο, και εύχομαι πραγματικά να έχει πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Δηλαδή, όλοι οι γονεί, όσοι μα ακούτε, για του λόγου που η ίδια θα μα εξηγήσει, πρέπει να πάτε τα παιδιά σα να μάθουν αρχαία ελληνικά. Κυρία Μαυροπούλου, είστε καλά. Μια χαρά. μου πολύ που τα ξαναλέμε πραγματικά μετά από χρόνια. Είναι ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Και χαίρομαι και για όλη την πορεία και τα νέα βήματα που κάνετε. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Κυρία Μαυροπούλου, πέστε μου πόσα χρόνια ασχολείστε με όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή το να διδάσκεται παιδιά, νηπιάκια, μικρούλικα παιδάκια και παιδάκια δημοτικού ε, να τους διδάσκετε αρχαία ελληνικά. Και εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο αυτό. Όπα, έπεσε η γραμμή μας. Έπεσε η γραμμή μας. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επαναφέρουμε... Uh, τη, το, το, το, τη, τη, τη γραμμή να πάρουμε ξανά τηλέφωνο την κυρία Μαυροπούλου δώστε μου λίγο χρόνο σας παρακαλώ mm. Σε ποια θαλασσαρμένη ζεις, και σε ποιο κρυφό γυαλό για που φεύγει. Που γυρίζεις Τι να έχεις στο μυαλό Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε με την κυρία Μαυροπούλου Έπεσε η γραμμή μας, εντάξει συμβαίνουν κι αυτά Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι Lippon, ναι, Με ακούτε κυρία Μαυροπούλου ε. Ναι βέβαια, βέβαια Και την ερώτηση την άκουσα Αν δεν θέλουμε να oh, ε, παραλάβετε Πώς mm -hmm. ναι, χρόνια ασχολείστε με αυτή την ιστορία Και πώς έτσι... Ε, Μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να διδάξετε αρχαία σε τόσο μικρά παιδιά, σε τόσο μικρά παιδάκια. Αυτά καλά-καλά δηλαδή δεν ξέρουν να μιλάνε. Σε πόσο χρόνια ξεκίνησαν όλα. Πόσο, πόσο, συγγνώμη. 20 χρόνια, όπω το είπατε, τουλάχιστον 20 χρόνια που ξεκίνησαν όλα. Mm -hmm. Ουσιαστικά ξεκίνησαν από ένα πολιτικό κέντρο στο Θεσσαλιανίδη του το που είναι και η πατρίδα μου, το Αίγιο, Διότι εκεί συνάντησα για πρώτη φορά φοιτητέ και καθηγητέ από το εξωτερικό να συνομιλούν μεταξύ τους τα ελληνικά σε έναν όμορφο κήπο δίπλα Α, μάλιστα, εντάξει, έχουμε θέμα έχουμε θέμα με τη γραμμή για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα να τολύσουμε το θέμα μας αυτό να μην ξανασυμβεί γιατί είναι λίγο ενοχλητικό ε. δεν είναι λίγο ενοχλητικό να εκεί που πάμε να πάρουμε εφόρα να συμβαίνουν όλα αυτά με το θέμα μας επικοινωνούμε τώρα σε άλλα τηλέφωνα μήπως φταίει η συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κυρία Μαυροπούλου λοιπόν έχουμε μείνει στα χρόνια λοιπόν στα 20 χρόνια που ξεκίνησε αυτό από το Αίγιο ακούγοντας κάποιους συναδέλφους ε, να μιλάνε αρχαία ελληνικά ε, ακριβώς Ωραία. από τα εξωτερικό φοιτητές και καθηγητές οι οποίοι συνομιλούσαν στα αρχαία και το μάθημα γινόταν στα αρχαία ελληνικά σε έναν όμορφο κήπο Οπότε αυτό ήταν έτσι και το έννοσμα, να διδάξουμε με έναν άλλο τρόπο τα αρχαία ελληνικά και στην Ελλάδα, πιο δημιουργικό, έτσι πιο άδεσο και λίγο σαν παιχνίδι, ζωντανά. Και ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα στην Αθήνα, με μικρά παιδάκια που πλέον παίζαμε, δραματοποιούσαμε τους μύθους του που λέγαμε ανέκδοτα στα αρχαία ελληνικά, ό,τι υπήρχε, υπάρχει μεγάλο υλικό. Μόνο που δεν το αξιοποιούμε. Και τραγούδια υπάρχουν και ανέκδοτα και ό,τι θέλει κανείς. Ε, έτσι λοιπόν ξεκίνησε με λίγα παιδάκια στην αρχή και είδαμε ότι αυτό ωφελούσε, δεν ήταν μόνο ευχάριστο. Οφελούσε πάρα πολύ. Οι γονείς είδαν αμέσως τη διαφορά και δάσκαλοι χωρίς να γνωρίζουν το παιδί διδάσκει τα αρχιελληνικά, έβλεπαν τη διαφορά και ρωτούσαν τους γονεί Και έτσι πολύ γρήγορα... Δεκίνησαν άρχισαν να δημιουργούνται τμήματα, τα παιδιά να συνεχίζουν ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος Mm -hmm. Και όλο αυτό το υλικό κατέλησε σε ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Διαλευθόμενο ελληνικός». Να σα ρωτήσω τώρα, θα μιλήσουμε για το βιβλίο, mm -hmm. αλλά να κάνουμε κάποιες, αν θέλετε, διευκρινιστικές ερωτήσεις πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, mm ναι. -hmm. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ο οποίο διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι άθλιος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο για ένα παιδί, ε, φαντάζομαι και από το, από το δημοτικό ακόμα που δεν υπάρχει καμία επαφή με τα αρχαία ελληνικά ίσα ίσα ε, φτάνοντας λοιπόν το παιδί στο γυμνάσιο ε, καλείται να, να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα ε, σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορεί να το κάνει να το διαχειριστεί δηλαδή και με ένα δεύτερο αποτέλεσμα να αρχίσει να, να μην του αρέσει όλη αυτή η ιστορία δηλαδή να το να το ψιλομισεί Εκεί λοιπόν εξαρτάται με το τι δάσκαλο και σε τι καθηγητή θα πέσεις για να μπορέσει να σου δείξει όλη αυτή τη μαγεία που κρύβει από πίσω της η αρχαία ελληνική γλώσσα. Εσεί, πώς καταφένατε, δηλαδή ε, θέλω να πω ότι ένα παιδάκι, καταρχήν για να έρθει εκεί, ένα παιδάκι νηπιάκι, καλά καλά δεν έχει φτιάξει την ομιλία του σαν ομιλία, δηλαδή <σχεδιά> δεν μπορεί καλά καλά να μιλήσει. <σχεδιά> Έρχον, <σχεδιά> έρχονται λοιπόν εκεί και επειδή έχω παρευρεθεί σε μάθημα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ήταν όλα πανευτυχή τα παιδάκια. Ήταν ευτυχισμένα, τους άρεσε πολύ, περνάγανε καλά, περνάγανε <σχεδιά> όμορφα. Ε, αυτό δεν μπορεί να έρχεται μόνο μέσα από τα τραγουδάκια... και τα αστιάκια και τα, και, και, και τα ανεκδοτάκια. Είναι και κάτι άλλο. Και τι εννοώ, τι μπορεί να είναι αυτό το άλλο. Μήπως είναι το περιβάλλον του παιδιού... μέσα στο οποίο μεγαλώνει και βιώνει. Γιατί θέλω, τι θέλω να πω, φαντάζομαι στις πρώτες σας προσπάθειες... τα παιδάκια που ήρθαν σε εσά ήταν παιδιά φιλόλογων... συναδέλφων σας, ανθρώπων που τέλος πάντων έχουν μια παιδεία... Και που μπορεί να ξέρανε ότι τα αρχαία ελληνικά θα κάνουν καλό στα παιδιά του. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι εκείνοι οι γονεί ήταν άνθρωποι έτσι, με βαθιά αγάπη, τη μετέδωσαν στα παιδιά και βοήθησαν και εμένα στο έργο μου. Γιατί μου έφεραν και οι ίδιοι υλικό, εργάζονταν στο σπίτι με τα παιδιά. Έτσι, η αγάπη πάντα επηρεάζουν οι γονεί, τα παιδιά στι μικρέ ηλικίε. Και ήμασταν, δηλαδή, ξεκινήσαν πραγματικά με. Ε, πολλοί αξιόλογους γονείς ε, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ μετά και στη διαμόρφωση και της μεθόδου. Mm -hmm. ε, πώς... Βλέποντας με τα παιδιά, βλέπαμε τα αποτελέσματα αλλά και η αγάπη των γονέων και αυτό είναι μια συμβουλή και προς γονείς, δηλαδή ό,τι κάνουν με τα παιδιά τους πρέπει πρώτα αυτοί να δείξουν ενθουσιασμό και αγάπη στις μικρές τουλάχιστον ηλικίε. και αυτό επηρεάζει το παιδί, δηλαδή και οι γονεί είναι καλό να γνωρίζουν. Και τι γίνεται συντάξει, εμείς πάντα φροντίζαμε να γνωρίζουν οι γονείς Δηλαδή τον μύθο που θα μάθουμε να, το, να ξέρουν και οπότε και στο σπίτι Να είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, για παιχνίδι με τα αδερφάκια Με άλλα παιδάκια που θα έρθουν Να συνεχίζεται αυτό, να μπαίνει στη ζωή τους βιωματικά Αυτό ισχύει για όλα τα μαθήματα mm -hmm. Οτιδήποτε ξεκινήσουν τα παιδιά Οι γονεί έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν από εκεί και πέρα, είναι η ίδια η γλώσσα που μαγεύει. Αυτό που ε, δεν έχουν καταλάβει περισσότερο είναι ότι η μαγεία που έχει ελληνική γλώσσα. Οι γονεί φοβούνται ότι τα παιδιά θα μπερδευτούν. Το πρώτο με ρωτάνε, Μα δεν μπερδεύονται. Ε, η ερώτηση από μόνη τη δείχνει άγνοια. Δεν, ε, δεν φταίμε εμεί, είναι έτσι όπω μάθαμε, όπω είπατε, τα αρχαία ελληνικά, ξεκομμένα από τα νέα ελληνικά, ε, με το φόβο ότι θα κουραστούν ή θα μπερδευτούν. Ή θα μαθαίνουν μια δεύτερη. Ότι μαθαίνουν και μια άλλη γλώσσα. Δηλαδή κάπω έτσι το βλέπουμε, ότι μαθαίνουν και μια άλλη γλώσσα. Δεν είναι δηλαδή. Ότι... Έτσι, παρουσιάζεται. έτσι από παρουσιάζεται από τα άλλα μαθήματα. Mm -hmm. Ακόμα και από τα ελληνικά είναι δύο διαφορετικοί αθητέ, δύο διαφορετικά μαθήματα, ποτέ δεν συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Ακόμα και οι λέξει αντιμετωπίζονται έτσι σαν να είναι διαχωριστά. Ενώ εμεί αυτό που κάνουμε είναι συνεχώ να συνδέουμε την αρχαία με την ελληνική και, με... και ακόμα και με τι ξέννε γλώσσε. Και αυτό μαγεύει τα παιδιά. <και> Όσους συγκινώντας από μια αρχαία λέξη ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη ή ανάποδα από μια αγγλική λέξη να φτάσουμε στα αρχαία ελληνικά και να δούμε το ταξίδι που έκανε η λέξη. Μάλιστα. Οι ήχοι πώς αλλάζουν και οι σημασίες πολλές φορές. Ε, αυτό μαγεύει από την αρχή τα παιδιά. Η ετυμολογία, η μουσική που έχει γλώσσα, έχει τι... τα αντιλαμβάνονται από το πρώτο μάθημα. Mm -hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ έρχεται, αρχίσει να διδάσκετε τα παιδάκια, ε, καλείστε να κάνετε ένα διδακτορικό. Αυτό έγινε αργότερα, γιατί ε, καταρχάς ε, έγιναν τα μαθήματα. Αυτό το υλικό μετά έγινε ένα βιβλίο. Ε, το το πρώτο κύκλο, μετά ο δεύτερο κύκλο. Ε, μεταξύ, από το ανοιχτό ψυχοθεραπευτικό κέντρο ε, του κυρίου Τσέγκου, 20 μαθητοψυχολόγοι αποφάσισαν να κάνουν έρευνα με τα δικά μας παιδιά που είχαν διδαχθεί το διαλεκτώμενο ελληνικός, για να δουν πώς συμβάλλει η αρχαία ελληνική και κυρίως το πολιτονικό στην ανάπτυξη του παιδιού. Και αυτό, αυτό ήταν πριν από το διδακτορικό μου, οι πρώτοι δηλαδή που σκέφτηκαν να κάνουν έρευνα και να το μετρήσουν αυτό. Τα κίνητρά τους ήταν ότι ως ψυχοθεραπευτικό κέντρο έβλεπαν να αυξάνονται τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίε που έφθανε στο κέντρο. Έλλειψη προσοχής και τέτοια προβλήματα mm -hmm. Ο κύριο Τσέγκο θεωρούσε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο Κάπου οφείλεται Και το πρώτο που υποψιάστηκε Είναι ότι έχει περιοριστεί η γραμματική στο σχολείο Η διδασκαλία του συντακτικού Και η τόνοι Η κατάργηση των τόνων Και έτσι λοιπόν Είναι ο πρώτος που έκανε έρευνα στην Ελλάδα Με 50 παιδιά Τα οποία διδάχθηκαν αρχιέλληνικά Και άλλη μια ομάδα η οποία Έκανε το πρόγραμμα του σχολείου, αλλά και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Φρόντισαν να είναι παιδιά δηλαδή που είχαν ενδιαφέροντα, ζωγραφική, μουσική, άλλα πράγματα. Mm -hmm. ε, τα δικά μας, ε, ανταυτού, είχαν επιλέξει ένα-δύο ώρα την εβδομάδα αρχιάν ελληνικών. Mm -hmm. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η έρευνα, η οποία πράγματι έδειξε ε, την διαφορά ε, από πολύ νωρίς, από το, με ένα χρόνο διδασκαλία. Ε, ήταν πλέον ήταν στατιστικό σημαντικές οι διαφορές, μπορούσαμε να το μετρήσουμε. Ε, η έρευνα του κ. Τσέγκου δημοσιεύτηκε και σε εφημερίδες, άλλοι πολλοί στράφηκαν εναντίον τη ερεύνης επειδή θεωρούσαν ότι τα παιδιά, είχαν και οι γονείς τους, είχαν επιλέξει τα αρχαελληνικά, άρα θα ήταν υψηλότερου πνευματικού επίπεδου. Οπότε έγιναν διάφορες συζητήσεις και τότε σκέφτηκα να γίνει ένα διδακτορικό πλέον πάνω σε αυτό, να ξανακάνω δηλαδή την έρευνα, μένοντας πλέον στο σχολείο, ώστε να μην πούμε ότι το επέλεξαν. Σε ένα σχολείο θα βρει κανεί τα πάντα, έτσι, και έτσι πιο καλούς μαθητές και πιο αδύναμους, οικογένειε με υψηλό πνευματικό επίπεδο, οικογένειε με μεσαίο ή κατώτερο, οπότε να το δούμε μέσα στην τάξη. Mm -hmm. και έτσι αποφάσισα, πρώτα έκανα το μεταπτυχιακό μου στο παιδαγωικό τμήμα και μετά το μεταπτυχιακό συνέχισα και το διδακτορικό ε, με θέμα πάλι αυτό, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην, στο δημοτικό, σε αυτές τις ηλικίες. Mm -hmm. ε, ήμουν τυχερή γιατί η κυρία Μαρία Τζάνι, που επίσης πιστεύει και αγαπάει και την αρχαία ελληνική γλώσσα ε, δέχτηκε το θέμα, γιατί ένα πρόβλημα, είναι το πρώτο πρόβλημα είναι να... Να δεχθεί κανεί το θέμα. Για την Ελλάδα είναι πρωτάκουστο αρχαία ελληνικά στο δημοτικό. Ίσως και ενοχλητικό να αρχίσουμε τώρα να συζητάμε αρχαία στο δημοτικό. Εδώ ακόμα αφιλονικούμε για τα αρχαία στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Mm. Να ανοίξουμε, ξέρετε, καινούργιο κεφάλαιο στο δημοτικό ήταν κάπω <laughs> αιρετικό. Mm. Αλλά. Έτσι, στην Ελλάδα έτσι είναι, κυρία Μαυροπούλου. Τα, τα φυσιολογικά είναι αιρετικά και τα αιρετικά γίνονται φυσιολογικά. Έτσι είναι. <laughs> Μην σα κάνει εντύπωση, δηλαδή, έτσι. Μία έρευνα κράτησε πέντε χρόνια γιατί έπρεπε. Ε, δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα εκτό από την έρευνα του κυρίου Τσέγκου. Δεν υπήρχε υλικό θεωρητικό. Δεν είχε κανεί έρευνα. Μιλούσαν όλοι έτσι. Εκ, ο ο καθένα έγραφε ό,τι ήθελε. Και σε βιβλία και στι εφημερίδες, χωρί έρευνα όμω. Ε, αυτό οπότε ήταν δύσκολο για μένα. Ε, το καλό είναι όμως ότι βρήκα έρευνες στο εξωτερικό που τις αγνοούσαμε στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ ανακοινωθεί mm -hmm. έρευνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1970 να φανταστείτε και όχι το 2015 Έρευνες στην Αγγλία οι οποίες ήταν πολύ πιο πρόσφατες και ξεκίνησα λοιπόν από το εξωτερικό και μετά έβλεπα έτσι τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα mm -hmm. Ε, Ευτυχώ στο εξωτερικό ναι, έχουν πλέον γίνει πολλά που δείχνουν ε, με, την, με τα λατινικά και με τα αρχαία ε, Για είναι οι κλασικέ γλώσσε που βλέπουν ότι ωφελούν σε πάρα πολλού τομεί και τα παιδάκια που γνωρίζουν αγγλικά που έχουν μητρική την αγγλική. Πόσο μάλλον τα δικά μα που έχουν μητρική την ελληνική. Κυρία Μαυροπούλου, πώ σχολιάζεται το γεγονό ότι κάποιοι συνάδελφοί σα και πανεπιστημιακοί. Καθηγητέ χαρακτηρίζουν την, ελληνική, την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα αρχαία λατινικά νεκρέ γλώσσε. <ΣΣ> Όταν εσεί, α πούμε, έχετε ανακαλύψει όλη αυτή τη ζωντάνια και όλη αυτή τη χαρά και όλη αυτή την επίδραση, τη θετική επίδραση που έχει στα παιδιά η αρχαία ελληνική γλώσσα, πώ χαρακτηρίζετε τέτοιου είδου δηλώσει, ότι δηλαδή είναι νεκρέ γλώσσε, δεν τι μιλάμε πια και δεν υπάρχει και κανένα λόγο και κανένα νόημα να τι διδασκόμαστε, κατ' επέκταση. Τι να πω, Θεωρώ ότι οι, κάποιοι το, από άγνοια δεν έχουν. Ε, και δάσκαλοι ακόμα που δεν διδάχτηκαν αρχαία ελληνικά. Έχουν διδάσκαλοι στο πανεπιστήμιο που από θετικέ επιστήμε δεν γνώρισαν αρχαία ελληνικά. Ελάχιστα στο λύκειο ή καθόλου. Δυστυχώ στο παιδαγωγικό τμήμα δεν υπάρχει μάθημα έστω ετοιμολογία να γνωρίσουν τι ρίζε, να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα. Τη θεωρούν νεκρή να το ξέρουν. Αυτή είναι από άγνοια. Κάποιοι άλλοι το ότι το κάνουν σκοπίμω. Ε, υπάρχουν βιβλία ψάχνοντας τα αρχαία ελληνικά, τα βιβλία που έβρισκαν για να εδάξουν οι ξένοι αρχαία ελληνικά που ξεκαθάριζαν στα παιδιά, το πρώτο που έλεγαν δηλαδή τα γαλάκια, τα παιδάκια, τα γερμανάκια και αυτά το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό, ότι δεν είναι νεκρή γλώσσα διότι η αρχαία ελληνική έχει διαποτίσει τις ευρωπαϊκές γλώσσες τους έλεγαν πόσο έχουν περάσει και μέσα από τον χριστιανισμό για να διαβάσουν τι βίβλο θέλουν αρχαία ελληνικά, Χιλιάδε παραδείγματα ότι παντού υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά δηλαδή το ξεκαθαρίζουν οι ξένοι προς τους ξένους, γι' αυτούς δεν είναι νεκροί φανταστείτε τώρα να, να τη λέμε εμεί νεκροί όταν δεν μπορείς να μιλείς για τα αρχαία ελληνικά χωρίς τι τις ελληνικέ ελληνικές λέξεις mm -hmm. να βγάλει αυτή τον ήλιο, τη θάλασσα, τον ύπο, ποιά λέξη τα αφαιρέσει. όταν λέμε αρχαία ελληνικά εννοούμε από το χαίρετε που λέμε το χαίρετε είναι αρχαίο ελλην Πηγαίνει η, Αθηνά, η θεά Αθηνά στον Τιλέμαχο, ανοίγει ο Τιλέμαχο στην πόρτα και τους λέει χαίρετε. Τώρα που είναι η νεκρή γλώσσα, είναι άγνοια φαντάζομαι για τον περισσότερο κόσμο. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ οδύση από το πρωτότυπο, δεν έχουν διαβάσει μύθους στο από το πρωτότυπο, να δουν ότι μπορούν άνετα μπορούμε να διαβάσουμε το πρωτότυπο. Αν αλλάζουν δύο-τρει λεξούλες όλο το μύθο, γι' αυτό εμεί πάμε στα παιδιά κατευθείαν με το να διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Έχει ακρίβεια, έχει ομορφιά ο λόγος του και δεν δυσκολεύει τα παιδιά. Μία ή δύο το πολύ λέξεις, όχι ότι δεν τις έχουν ξανακούσει ποτέ, ίσως έχει αλλάξει σημασία. Για παράδειγμα, Αλόπιξ, η Αλεπού, mm -hmm. άλλαξε στα χιλιάδες χρόνια, έχουμε λέξεις που έχουν φθαρεί λίγο. Ή ο Υποκριτής που ήταν ο ηθοποιός και σήμερα... Επειδή χάλασε η σημασία τη λέξη, ο, ο υποκριτής έφτασε mm. να σημαίνει τον ψεύτη, αλλά λέμε υποκριτική την τέχνη του Ιθοποιού. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλαδή, όπω και να το δει κανεί, νεκρή δεν είναι. Είτε έχει φταίει λίγο, είτε έχει αλλάξει η σημασία τη. Και όλε οι άλλε είναι γύρω και Οπότε mm -hmm. το καταλαβαίνουν τα παιδιά από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε τέτοιε συζητήσει θεωρητικέ. Φαίνεται με το που θα έρθουν στο μάθημα. Του λέω τώρα, θα σα μιλήσω αρχαία ελληνικά. Χαίρετε. Mm -hmm. Εκεί γελάνε τα παιδάκια και καταλαβαίνω ότι ήρθαμε εδώ για να μάθουμε κάτι παραπάνω. Το πρόβλημα είναι ότι λένε χαίρετε, αλλά δεν κατανοούν τι σημαίνει χαίρετε. Εγώ, κυρία Μαυροπούλου, να σα πω ότι είμαι ένα παιδί που ήρθε από τι θετικέ επιστήμες Δηλαδή, εγώ, έχω, εγώ πέρασα γεγονότα από την πρώτη δέσμη τότε. Τέλο πάντων, μην πω πότε έδωσα πανελίνη. Είμαι, λοιπόν, πρωτοδέσμη και δεν είχα. Ε, η δημοσιογραφία ήρθε πολύ μετά στη ζωή μου Δεν είχα έτσι ε, άμεση επαφή με τα αρχαία ελληνικά Με την ετυμολογία, με, με, με, Μπαίνοντας λοιπόν στη δημοσιογραφία Εντάξει πάντα αγαπούσα το διάβασμα βέβαια Εντάξει αυτό γιατί υπήρχε Ήτανε και το περιβάλλον το οικογενειακό Που προωθούσε όλη αυτή την ιστορία Την αγάπη δηλαδή για το διάβασμα Όταν λοιπόν ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία ε, επαγγελματικά και ήρθα σε εσάς, ήταν πολύ νωρίς που είχα, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια που είχα έρθει α, στην τάξη σας. Εκείνη την ημέρα κάνατε τιμολογία της λέξης Ιρακλής. Εκεί λοιπόν μαθαίνω στα πόσα μου χρόνια αρκετά μεγαλούτσι. Και τι σημαίνει κλαίος. Εγώ δεν ήξερα. Εσείς με μάθατε. Θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι εσύ, από εσάς... Τι ωραία λέξη. Αυτό λέγατε λοιπόν στα παιδιά σας. Ε, πόσο σημαντική και πόσο όμορφη λέξη είναι αυτή η συγκεκριμένη. Εγώ λοιπόν ομολογώ ε, και λίγο-λίγο ντρέπομαι γι' αυτό <χει> ότι από εσά έμαθα στα 25, μου 27 πότε ήμουν, πόσο ήμουνα τότε που ήρθα και ζαφέρατε, ότι ε, τη λέξη αυτή την έμαθα από εσά. Αλλά θυμάμαι, ναι, θυμάμαι ε, αφενός αυτό που με είχε κάνει εντύπωση ήταν η χαρά των παιδιών που συμμετείχαν σε όλο αυτό το πράγμα. γράφοντας δηλαδή εσεί τη λέξη Ηρακλή, στον πίνακα πόσο χαρούμενα ήταν αυτά και με τι χαρά σηκώνανε το χέρι. Δηλαδή λες και θα παντούσαν, νιώθαν και μια περηφάνεια και μια ικανοποίηση και τα βλέπες τα παιδιά, ήταν χαμογελαστά, ήτανε χαμογελαστά τα πρόσωπα. Και θέλω με αφορμή αυτό έτσι, το περιστατικό που είναι και λίγο έτσι, βιωματικό να μου πείτε πόσο σημασία έχει για ένα παιδί Εντάξει, αφενό μιλάμε για μια εκμάθηση, ας πούμε, για την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών. Πόσο σημασία έχει η ετιμολογία μια λέξη. Δηλαδή, μέσα από την ετιμολογία, ένα παιδί τι άλλο. Από το να μάθει δηλαδή ότι ο Ηρακλής προέρχεται από αυτή και από αυτή τη λέξη. Από δύο λέξει. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι ένα κομμάτι γνωσιακό συγκεκριμένο. Μαθαίνω δηλαδή ότι η λέξη τη Ηρακλή προέρχεται από την Ήρα και το Κλέο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, τι προσφέρει αυτό σε ένα παιδί. Η γνώση δηλαδή τη ετυμολογίας, το να ψάχνει να βρει μια λέξη από πού κρατάει και από πού έχει δημιουργηθεί ε, αυτό είναι, Η ετυμολογία είναι μαγικό πράγμα το, το ένα είναι αυτό που είπατε, το μαγεύει Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι όλες οι παιδογικές θεωρίες Το πρώτο που λένε είναι να κεντρίσω στο ενδιαφέρον του παιδιού Το παιδί ενδιαφέρεται γιατί κατανοεί πράγματα τον κόσμο Λέει χαίρεται, λέει το μαγευει και αυτο ειναι πολυ σημαντικο διοτι ολες οι παιδογικες θεωρίε το πρωτο που λενε ειναι να κεντρισω στο ενδιαφερον του παιδιου το παιδι ενδιαφερεται γιατι κατανοει πραγματα τον κοσμο λεει χαιρεται λεει το ονομα του και δεν ξέρει τι σημαίνει το όνομά του όταν του το ετοιμολογήσει, μπορεί να λένε και το ίδιο το παιδάκι, Ραχλή, αυτό καμαρώνει, χαίρεται. Εσύ του λέει μεθαδοξαστή. Και μέσα από αυτό, δηλαδή νιώθει καλά και κεντρίζει το ενδιαφέρον του, απορρεί κιόλα. Πώ δεν μου το έχει πει κανένα. Ε, περιμένουν με αγωνία να άρθει η σειρά του να εξηγήσουμε και το δικό του όνομα. Mm -hmm. Άρα έχουμε πετύχει το μεγαλύτερο μέρο που είναι κεντρίζει το ενδιαφέρον. Mm -hmm. Όλε τι θεωρίες από τον Πιαζέα μέχρι κανένα δεν το απορρίπτει αυτό. Δεύτερον τώρα, το ένα είναι ότι σε μαγεύει. Η ετοιμολογία ε, διδάσκει μέσα στη λέξη, κρύβονται υψηλές αξίες. Στο πρώτο μάθημα, όταν ετοιμολογήσουμε δέκα ονόματα, ήδη γνωρίζει τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός, το βλέπει δηλαδή στα ονόματα που έδωσε στα παιδιά του. Για δώστε μου ένα, ένα, ένα Όχι, παράδειγμα δίποτε. για να το καταλάβει ο κόσμος. Όπω είπα, το κλαίο για τον Έλληνα, το όνομα που θα αφήσει να σε καλούν, να σε περήφανο για το όνομά σου, να σε καλούν οι επόμενε γενιέ. Το κλαίο για τον Έλληνα είναι ή τη αξία. Δίνει και τη ζωή του για να μην ντροπιαστεί, να μην ντροπιάσει το γένο των προγόνων. Έχει το κλαίο δηλαδή μπροστά σου αξία. Αξίζει να αγωνιστώ στη ζωή σου, αξίζει να κοπιάσω, αξίζει να πονέσω για αυτό το όνομα που θα αφήσει οικο... και στην οικογένειά σου και στι επόμενε γενιέ η αρετή το κάλλος που κρύβεται μέσα σε τόσα ονόματα τα κορίτσια, η αγορά πόσα ονόματα με την αγορά γιατί είναι σημαντικό να ξεχωρίζεις να συζητήσεις την αγορά ο δήμος πολλά ονόματα ελληνικά έχουν μέσα τους το σύνολο πάντα ο δήμος, η αγορά, το άστη είτε από τα αρχαία αλέξω, να προστατεύσω ε, όλα έχουν δηλαδή συμπυκνών τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού μόνο και μόνο από τα ονόματα εσάς δηλαδή το άλλο Εσ... διδάσκει. Mm -hmm. Χωρί να, να κάνει κήρυγμα βγαίνει από μόνο του η σοφία, η αρετή, το Άνθο ο ήλιος και όμορφα πράγματα και υψηλή έτσι αξίας είναι μέσα στα ονόματα mm -hmm. το τρίτο είναι η ορθογραφία η ετοιμολογία αμέσω σου δείχνει πως να γράψει τη λέξη Λίγο, αν, αν αλλάξει, αλλάζει το νόημα. Οπότε τα παιδιά πλέον αρχίζουν να γράφουν σωστά γιατί μπορούν να χωρίσουν τη λέξη, Βλέπουν τη ρίζα τη λέξη, ε, Δεν θα κάνει λάθο. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει πολλοί. Την, την ορθογραφία δυστυχώ τη μαθαίνουν τα παιδιά από παγαλία. Κανεί δεν έχει ερμηνεύσει την ορθογραφία στα παιδιά. Μέσα από την ετοιμολογία εξηγούνται όλα και έτσι έχουμε και καλύτερη μνημονική συγκράτηση το παιδί θυμάται, δεν ξεχνάει και εγωιτεύεται αλλά και, και, και θυμάται οι έρευνε μα αυτό έδειχναν ότι από τη στιγμή που το έχει κατανοήσει και πιο γρήγορα να, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την γνώση γρήγορα θα γράψει σωστά θα εξηγήσει, θα κατανοήσει ε, το θυμάται για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πρόκειται να το ξεχάσει μετά αν ε, καταλάβει τι σημαίνει κλεοπάτρα, ο Ιρακλής όπως είπατε ο Κλ δεν μπορεί τον Κριστέι να τον γράψει αλλιώ, αφού το κλαίο είναι με ε και ο Κριστέι θα έχει ένα ε. Και δεν μπορεί να τον γράψουμε ήττα. Mm -hmm. Το ήττα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή μαθαίνει ότι αυτή είναι η ρίζα και αυτή θα φαίνεται. Ακόμα και στο χαίρεται, σηκώνονται παιδάκια και το γράφουν με ε. Αν καταλάβει ότι είναι η χαρά, ότι υπάρχει ένα α εκεί, τότε το, συνειδητά θα γράφει και το χαίρεται με ένα α. Από, δηλαδή να φαίνεται μέσα η χαρά. Η ετοιμολογία βοηθάει πάρα πολύ mm -hmm. και στην ορθογραφία. Και στην κατανόηση των λέξεων. Μόνο του πλέον αρχίζουν να εξηγούν τι λέξει. Ε, αν δεν την έχουν δει ποτέ τους, μπορούν να την αναλύσουν, βλέπουν τα δύο μέρη Παίζουν, παίζουν. Προβληματίζονται, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, βλέποντα μια καινούρια λέξη, αρχίζουν και προβληματίζονται για το τι μπορεί να σημαίνει και αν μέσα από την ετιμολογία τη, έτσι όπω έχουν νομίζω. μάθει τη διαδικασία να ετιμολογούν, μήπω μπορέσουν να καταλάβουν και το νόημά τη. Και το καταλαβαίνουν. ξέρουν πώ να το διαχειριστούν. Ενώ άλλα παιδιά και δεν είναι υποψιασμένα, οπότε βλέπουν μια αγλία, είναι ξενάγνωστη. Δεν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, ούτε πώ να σκεφτούν. Είναι ο μηχανισμό αυτό που μαθαίνουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν πολλέ έρευνε στα αγγλικά πώ η ετοιμολογία ε, βοηθάει ε, σε, στα, και στα αγγλικά, όπω σα έλεγα, όσου έχουν μητρική την αγγλική, για να γράψουν και αυτοί και να μιλήσουν πιο σωστά αγγλικά. Και οι τελευταίε έρευνε είναι πλέον πώ βοηθάει σε δυσλεξία και μαθησιακέ δυσκολίε. Παιδιά τώρα τον, α, ε, που έχουν μετρική μια ξένη γλώσσα. Mm -hmm. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά τα δικά μας. Δυστυχώ, στην Ελλάδα τα έχουμε πει αυτά στα συνέδρια αλλά δεν θέλουν να ακούσουν έτσι, δεν το θέμα. Να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε για την αξία και της ετοιμολογία και της ορθογραφίας και ότι μέσα τελικά και από την ετυμολογία και την ορθογραφία μπορεί ένα παιδί να, να φτάσει πιο κοντά και στο, στη μαγεία αν θέλετε του, ελληνικού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των αξιών και των μηνυμάτων που περνάει αυτό. Ε, βλέπουμε, βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν την κατάργηση ας πούμε των τόνων εντάξει, καταργείται το πολιτονικό και έρχεται το μονοτονικό και αρχίζουμε και βλέπουμε πια μια απλοποίηση η οποία ξεκινάει για παράδειγμα από το τρένο που με, από το αι γράφεται πια με ε ή το αυγό που γραφόταν με ε τώρα γράφεται με β ξεκινήσαμε με αυτό και φτάνουμε πια, και το έχω ξαναπεί και το είπα και σε καλεσμένο την προηγούμενη εβδομάδα, που έτσι είχαμε συζήτηση για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Φτάνουμε πια να λέμε το όρο, το βουνό. Τι διδάσκονται τα παιδιά σας λέω. Τουλάχιστον οι κόρη μου στην Πέμπτη Δημοτικού. Τα όρι, των ωρών. Ε, ναι, έτσι το διδάσκονται. Δεν υπάρχει τον ωραίων. Δεν ναι, ναι, ναι, υπάρχει ναι, ναι, ναι. των ορών. Τώρα, πώς γράφετε και αυτό, κάποια στιγμή μπορεί να γράφονται και ο Δεν, δεν μπο, Μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο, α πούμε, να καταργήσουμε και το ω, γιατί δεν μας χρειάζεται, βρε αδερφέ. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, τι ζημιά παθαίνει η γλώσσα μας όταν το τρένο με αι το γράφεις με ε ή το αυγό που, που, που το, το γράφαμε με ε, το γράφουμε με β. Να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν συζητάω για τα άλλα για το όρος και την ώρα και πώς, πώς θα είναι τα πιο δύσκολα. Mm -hmm. ε, αυτό είναι το ανησυχητικό είναι ένα βήμα προς πολιτική γραφή δηλαδή δεν ξέρει αυτό φοβόμαστε ήδη αυτό το, το έλεγαν καθηγητέ από τη φιλοσοφική το 1941 το, το εμφανίστηκε ένα βιβλίο μονοτονικού και ήδη προέβλεπαν οι καθηγητέ από τότε μέχρι στην κατοχή έγινε αυτό η περίφημη δίκη των τόνων ε, μια ολόκληρη δίκη ε, γιατί Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο σε μονοτονικό και όλοι οι καθηγητέ αυτό έλεγαν ότι το, αυτό, το μονοτονικό θα είναι το πρώτο βήμα για να ανοίξει ο δρόμο για τη φωνητική γραφή. Από το 40 εμεί τώρα το βλέπουμε, από το μονοτονικό, ατονικό, απλοποιήσει συνεχώ τα σχολικά βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Πάμε σε... Ξεκίνησαν από τι ξένε λέξει, να γράφονται φωνητικά όπω λέτε. Από τι ξένε σιγά σιγά πάμε και στην, στα ελληνικά. Περιορίζεται το ω, το ήτα, τα διπλά. Διπλά ρο, τα, όλα τα διπλά γράμματα. Οπότε το παιδί δεν βλέπει μέσα στη λέξη τίποτα. Είναι αυτό που λέμε. Δεν ετοιμολογεί, απομακρύνεται από όλο το μηχανισμό και πολλέ φορέ σύγχυση. Δηλαδή μια λέξη όπω το serial το υποχρεώνει στα ελληνικά να το γράψει με γ. Στα αγγλικά θα το μάθει με ε που είναι πιο κοντά στο ήτα Δηλαδή όταν το γράφαμε με ήττα, ουσιαστικά ξέρει ότι το ε είναι ένα ήτα, δεν είναι το ε γ. Mm. Το H, με με το γιώτα Θέλω λοιπόν, να δημιουργείται μια σύγχυση γιατί τα γράφει αλλιώ τα ελληνικά και είναι λέξει που στα αγγλικά δεν τα και σωστά. Γιατί η Αγγλική δηλαδή δεν τα γράφει φωνητικά. Και μάλιστα τώρα, επειδή ε, όπω σα έχω πει, είμαστε και μια ζωντανή εκπομπή, να δώσω τσατ τη εκπομπή, να χρησιμοποιήσω και ένα ελληνικό όρο, το τσατ. Λοιπόν, ε, φίλη μα η Αμφιτρίτη, τη γράφει στα αγγλικά, επιβιώνει το Α Ι όμω, train, γράφεται, το τρένο δηλαδή. Γράφεται με ΑΙ αγγλικό και όχι με ΕΙ αγγλικό Αυτό λόγω, φανταζείς mm. δηλαδή, Το παιδί δηλαδή μαθαίνει δύο Στα αγγλικά θα το γράφει με ΑΙ -α, Στα ελληνικά με αυτή την απόφαση θα το γράφει με Ε Και αυτό γίνεται και σε πολλές άλλες λέξεις Οι οποίε δεν θα μπορούν να καταλαβαίνουν την ελληνικά Το σειρά το πέπει δηλαδή Είναι η σειρά, η ελληνική λέξη σειρά Η σειρά το γράφουν με ε, με Ε ουσιαστικά οι ξένοι με γιότα η δική μα απομακρυνόμαστε εμεί δηλαδή <χει> από αυτό. Όπω είναι το στυλ στα ελληνικά, πρέπει να το ράψουμε γιότα πια, όχι με y. Στα αγγλικά το style και όλα αυτά θα το μάθει με γκρε, το ελληνικό, ότι το, το, το, το, το, το, το είναι το ελληνικό y, ελληνική λέξη αυτή. Ε, και απομακρύνεται και αποπροσανατολίζεται εντελώ. Στην άλλη περίπτωση, βλέπει, πού είναι η ελληνική λέξη, βλέπει ακριβώ γραμμένη στα αγγλικά με τον ίδιο τρόπο. Ε, μπορείς να ετοιμολογήσεις, να δεις πώς η γλώσσα είναι, Καλλιεργείται δηλαδή μια φοβερή σύγχυση σε όλους του τομεί. Mm. Από ορθογραφία μέχρι ετοιμολογία, μέχρι κατανόηση και μέχρι τους ορισμούς Καλούμε τα παιδιά να ορίσουν τις λέξεις που είναι πολύ σημαντική αυτή η ικανότητα των παιδιών mm. η, η λέξη βοηθάει Αυτό... Αν τη γράψεις λάθο mm -hmm. mm -hmm. ή αν δεν μάθει να ετοιμολογεί δεν μπορεί να το, να, να το εξηγήσει ο ορισμό, επειδή ορος, το αναφέρει. Δηλαδή, mm. το λέει από μόνο του τι είναι. Αυτό που μου αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δηλαδή του ορισμού. Mm. Και μάλιστα ήταν μια συζήτηση που είχαμε μια λογοθεραπεύτρια, mm. τη λογοθεραπεύτρια του γιού μου συγκεκριμένα. Η οποία μου τόνιζε αυτό το πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να μπορεί να εξηγεί κάτι, να δίνει έναν ορισμό. Αυτό δεν το διδάσκονται πια τα παιδάκια. Δηλαδή μπορεί να τους πούν ότι το τραπέζι είναι... Το ξέρουν όλα, όλα τα παιδάκια το τραπέζι στην πρωτοδημοτικού τι είναι και από πιο μικρή ηλικία και νωρίτερα από τα έξι. Αν τους πεις όμως δώσε μου έναν ορισμό, βλέπει ε, ότι το τα το παιδιά φορές. δυσκολεύονται. Δεν μπορούν να το δώσουν, ενώ ξέρουν τι Δεν είναι. Έχουν την εικόνα μπροστά, στα μάτια τους. Και του πει ε, του ε, παιδιού ε, ε. σου, Περιέγραψε, όρισέ μου τι είναι το τραπέζι, περιέγραψέ το μου. Αρχίζουν τα παιδιά να δαγ δεν μιλάμε για πιο δύσκολε έννοιε τώρα, Ελευθερία και αυτά. Εντάξει, είναι ναι, όχι τόσο, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για αντικείμενα, ε, απλά. Ε, αντικείμενα η λέξη πάντα είναι ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή, όπω είναι η περίμετρο, τα μπερδεύουν, τι είναι το εμβαδόν, τι είναι η περίμετρο. Σου λεει μετρό, μετρώ γύρω-γύρω. Και μόνο αυτό, αν πει το παιδάκι, έχει ήδη τον ορισμό τη περιμέτρου. Δεν θα παπαγαλήσει, δηλαδή μετά, ή να προσπαθεί να θυμηθεί τι του είπαν στο σχολείο. Με πάρα πολλέ λέξει. Ζητούσαμε τα παιδιά να δεν μου το πει. Άλλη το, η περιγραφή της εσάς σου μιλά για ηθοποιό άλλο και η λέξη λέει θέτει τις σκηνές, να πάρει τις σκηνέ, να τις θέσει είναι ένα πρώτο βήμα για να αρχίσει να ορίζει στις μικρές ηλικίε και βέβαια. μετά να εμβαθύνει. Είναι πολλά δηλαδή που η ίδια η γλώσσα βοηθάει να σκεφτείς σωστά, να αναλύσεις σωστά, να συνθέσεις μετά και όλα αυτά χάνονται δυστυχώ, ούτε διδάσκονται και αποκόψεται το παιδί από αυτό. Μάλιστα, που είναι μάλιστα. η γλώσσα το βοηθάει από μόλις έχει μέσα της όλα αυτά τα στοιχεία mm. και την ακρίβεια και σου δείχνει πως γίνεται η σύνθεση είναι πολλά όπως λέγαμε ο ύφαλος πάντα μπερδεύαμε τον ύφαλο με το σκόπελο τα μαθαίνουν τα και παπαγαλία το λέει η λέξη μόλις μάθει το υπό το λέει είναι υπό της δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ μιλάμε όμως για τη δασία πως το υπό με τη δασία θα κουστηθεί πως το πει γίνεται φ είναι μια ολόκληρη συζήτηση Να το ξανεί και στα αγγλικά του Γιατί το φ το γράφουν pH Δηλαδή το πει με μια δασία δίπλα Όλα αυτά γίνονται μια μαγική συζήτηση Που το πει με τη δασία πως γίνεται δασία Άρα γίνεται φ Να γιατί στα αγγλικά το γράφετε με το pH Που αντιστοιχεί στη δασία Ξαναγυρίζουμε στον ύφαλο άρα είναι υπότισαλος Θα ξεχάσει ποτέ την ο ύφαλο. Δεν θα μπορείς να το ορίσεις σωστά Ότι βρίσκεται Βράχο ή ποτέ, θα λέω είναι αήφαλο. Νιώθει καλά το παιδί, έχει καλά αποτελέσματα στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντική να έχει και αυτοπεποίθηση το παιδί στο σχολείο, η ποτε θα ειναι νιωθει καλα το παιδι εχει ότι μπορώ να τα καταφέρω. Η γλώσσα σου δίνει δύναμη από κάπου να πιαστεί. Και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μετά πάνε πολύ καλά, έχουν πολύ καλή ψυχολογία γιατί ε, θα απαντήσουν. Ενώ άλλα παιδιά και χάνω, δεν ξέρω σου λέει. Δεν έχουν μάθει το μηχανισμό ούτε πώ παράγω, ούτε πώ ούτε πώ ετοιμολογώ. Αυτά το θετικό είναι ότι τα είδαμε πλέον και στι έρευνε, δηλαδή τα έχουμε μετρήσει, βρίσκουμε στατικό, ε, στατιστικό σημαντικέ διαφορέ. Ε, δεν είναι μόνο το παρατηρούμε στην τάξη, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και ο λόγο αυτό ήταν και στο εδεικτορικό να ξεκινήσει μια συζήτηση και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει συζήτηση. Έχουμε πλέον το εφαρμόζουν και στα σχολεία, έχει μπει στα σχολεία, έχουν γίνει προγράμματα, έχουν γραφτεί βιβλία και λατινικών και αρχαιολικών για μικρά παιδιά έχουμε συνεχώ δηλαδή καινούργια έτσι αποτελέσματα δυστυχώ στην Ελλάδα μόλις ότι καταργήσαμε και τα λατινικά τώρα ε. η προσπάθεια mm. ήταν αυτή να ξεκινήσει μια συζήτηση στο παιδαγωγικό γιατί το δακτορικό κρίθηκε με άριστα ε, το θέμα είναι ότι ναι, υπάρχει μια αστασιμότητα τώρα πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα περιορίζεται και άλλο τα αρχαία ελληνικά δυστυχώς δηλαδή, να βελτιωθεί η μέθοδος τελικά αφαιρούνται ναι, και επειδή έτσι ναι. ο πιο πολλή κόσμο ε, τα αντιπαθεί, κανεί βλέπετε δεν αντιδρά. Δεν, ε, λίγο οι φιλόλογοι, κάποιοι σύλλογοι έχουν πει κάτι, αλλά δεν. Ε, ναι, δεν είναι ικανή αυτή η φωνή, δεν είναι τόσο δυνατή για να μπορέσει να επηρεάσει μια κατάσταση. Ναι. Πρέπει να τον... Στη Γαλλία αντιστοίχω, σε άλλε χώρε μέχρι και διαδηλώσει κατέβαιναν στου δρόμου, γινόταν έντονη συζήτηση. Τώρα έχουν αφήσει τα πράγματα έτσι, μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματα. Και δεν πιασε το έλλεινο ότι η γλώσσα είναι το τελευταίο έτσι. Αν χάσουμε τη γλώσσα όλα τα άλλα, δεν... τι να συζητάμε μετά. Θα ναι. δεφθείτε να δε χαμοχαριστε τη γλώσσα στην τουρκικοκρατεία τη κίνηση τόσο δύσκολε στι εκτίκε να έχει χαθεί η ελληνική γλώσσα. Mm -hmm, mm -hmm. Τι θα βγαινε μετά, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, Όλοι δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε. Τι φτάγνε μετά ναι, την. Μαυροπούλου, στην... πού μπορούμε να σα βρούμε, οι γονεί δηλαδή που έχουν παιδιά και που θα θέλανε. Και ή υπάρχουν και τιμήματα μεγάλ. Και ενηλίκων. και ενηλίκων. Αυτή και τη στιγμή στις τώρα στις... η σχολή είναι στο Θησίο, mm -hmm. ε, πολύ κοντά στο σταθμό του Ισα, είναι Θησίου 18 η διεύθυνση. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο γιατί είναι έτσι παλιό του 1800, η εσωτερική αυλή, έτσι είναι όμορφο και για τα παιδιά να παίξουμε στην αυλή, να έχουμε επαφή με την τέτρα, με το ξύλο. Το κάλο είναι μέσα στην εκπαίδευση. Ούτω ή άλλω και ο Πιθαγόρα και ο Πλάτων, όλοι, το πρώτο που ξεκινάει είναι με ωραίε εικόνε το παιδί καλλιεργήσει την ψυχή πρώτα με τις εικόνες και τους ήχους και μετά θα πας και στα υπόλοιπα mm. τέλος πάντων ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί υπάρχουν πλήματα από νήπια μέχρι ενήλικές μεγάλη ηλικία. τα νήπια, παιδιά δημοτικού άλλα τμήματα τα εφηβικά γιατί εκεί πλέον που κινούμε ενήλικία των εφήβων ε, μπορούμε να αρχίσουμε και με φιλοσοφικά κείμενα να γνωρίσουμε Αριστοτέλη, Πλάτωνα, να ξεκαθαρίσουμε τι έννοιες στο μυαλό μας, τι είναι η πραγματική φιλία, άλλο η παρεούλα και η γνωστή και άλλο η φιλία-φιλία. Οριζονό, έρο, ε, θέματα που αφορούν την είναι η δικαιοσύνη, πάρα πολλά θέματα που αφορούν και προσωπικά το παιδί και θα κληθεί να τα και στο σχολείο, στι εκθέσεις τους, και αργότερα. Στην περαιτέρω, ναι. Μετά από τα ελληνικά είναι των ενηλίκων. Εκείνο είναι ευχάριστο και πολύ σημαντικό γιατί και οι γονεί και οι παππούδε, ε, όταν, όταν μιλάμε για παιδιά, είναι πολύ καλό να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον. Οι ίδιοι να το μεταφέρουν. Από εκεί πέρα είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων που ενδιαφέρονται για τα αρχαία ελληνικά γιατί το είδαν στη ζωή του πλέον. Κάτι του λείπει. Άλλο δηλαδή. Το, είτε στο εξωτερικό, άλλο στο πανεπιστήμιο, άλλο μετά από τα προσωπικά τους διαβάσματα, ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο και δεν μου το έμαθε κανείς. Και έχουν αρχίσει να διαβάζουν, θέλουν να διαβάσουν από το πρωτότυπο. Δεν διαβάζονται μεγάλα κείμενα τώρα όπω ο Πλάτων από απόδοση. Η λέξη πρέπει να είναι έτσι όπως τη λέει. Υπάρχουν φράσει στον Πλάτων που δεν μεταφράζονται καν. Ε, αν δεν το πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν και ενήλικέ έρχονται στη σχολή και πλέον είναι όλε οι ηλικίε, ο καθένα με τα δικά του βιβλία, διαφορετική μέθοδο. Ε, δουλεύουμε χρόνια, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και οι μικροί μα και οι μεγάλοι μα τεστάνουν να διαβάζουν όμοιρο αυτό το πρωτότυπο με τρομερή άνεση και να το χαίρονται. Ε, ο καινούριο μα στόχο είναι να αρχίσουμε και να απομνημονεύουμε, γιατί έχουμε πλέον πολλέ έρευνε με απεικόνηση εγκεφάλου και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η απομνημόνευση. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο γιατί στο σχολείο. Χτυπώντα την παπαγαλία, τελικά ε, χτυπάνε την απομνημόνευση, την καλλιέργεια μνήμη. Που η μνήμη είναι πρωταρχικό να ασκηθεί. Και στα αρχαία, όλα τα παιδαγωγικά συστήματα, στην αρχαιότητα, το πρώτο που έκανε είναι να ασκήσει τη μνήμη. Αλλά και έρευνε τώρα, όλε τι αποκοινού εγκεφάλαιε, μνήμη είναι το πάνω. Χωρί τη μνήμη δεν, ε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, δεν έχει μνήμη. Και δυστυχώ ε, αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα. Δεν μαθαίνουν ποίηματα, δεν μαθαίνουν τραγούδια, ε, δεν μαθαίνουν τίποτα. Δεν απομνημονεύουν, απλώς ε, αυτά τα εργασιούλες, copy-paste, αντιγράφουν, δεν μαθαίνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να μας πιθανόουμε υψηλά τέτοια κείμενα, έτσι, όπως παλιά πρέπει να μας να μας... Και ο στόχος μας τώρα είναι και τα καταφέρνουμε ε, να, ε, να απομνημονεύουν όμοιρο από το πρωτότυπο. Έχουμε ηχογραφήσει αποσπάσματα και τώρα ετοιμάζουμε έτσι και μια μεγάλη πρώτης έτσι, για την πρώτη ραψοδία της Ιλιάδος. Ωστε να ακούν και να απομνημονεύουν. Ε, και τα καταφέρνουν οι μαθητέ μα, οι μικροί του δημοτικού. Μπορούν να πούνε και 100 στίχους απ' έξω από Δύση. Ε, οι ενήλικε έχουν φτάσει και σε 200 στίχου από την Ιλιάδα. Το χαίρονται, χωρί κόπο. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Το είναι σημαίνει. εντυπωσιακό. Το πρώτο είναι η κατανόηση, που το χαίρονται, είναι πολύ σπουδαία κείμενα. Αλλά όταν αρχίσει και το μαθαίνει, ειδικά με την ηχογράφη του το ακούν. Μπορώ να σιδερώνω και να ακούω ο οδηγώ το αυτοκίνητο και να ακούω κάτι ποιοτικό από το να ακούω συνεχώς αυτόν τον θόρυβο που παράγεται από διαφημίσεις και, και, και αντιδικίες δεν μπορεί να συνέχουμε σε ένα θόρυβο και σε ένα αρνητικό περιβάλλον οπότε είναι κάτι είναι, θετικό. είναι και μόνο η μουσική και μόνο οι λέξη έτσι είναι, είναι, είναι, είναι ψυχοθεραπεία, είναι, είναι πολύ όμορφο πράγμα αλλά είναι και πολύ ωφέλιμο Πολλέ έρευνε πλέον δείχνουν και το ξέρουμε και για τη μουσική, για τον εγκέφαλο. Πόσο μάλλον μια μουσική γλώσσα για τον εγκέφαλο. Γίνονται πολλά από τα που πλέον σχολεί και πειραματικά εκτό από τι μεθόδου που τα ξέρουμε χρόνια, ένα-δύο την εβδομάδα για όλε τι Και με αυτό το δύο ώρο έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένου τομεί. Μπορούμε να τα παριθμίσουμε δηλαδή στου μαθητέ μα. Ε, τώρα δοκιμάζουμε και τέτοια, δηλαδή και από μνημόνευση. Ε, και να τραγουδήσουν η ορθοφωνία, η καλλιγραφία. Έχουμε αρχίσει σε τμήματα εφήβο να διαβάζουν μαθηματικά. Εξελίσσεται, εξελίσσεται, εξελίσσεται, εξελίσσεται συνέχεια η όλη διαδικασία. Εξελίσσεται, γιατί ναι, ναι. βλέπουμε και τι ανάγκε. Mm -hmm. ε, στα μαθηματικά βλέπουμε τα παιδιά τελικά ούτε εκεί γίνονται και εκεί σοβαρά λάθη. Που δεν το συνειδητοποιούν οι γονεί. Μιλάμε όλο για τη γλώσσα και παραπονιούμαστε. Αλλά ούτε στα μαθηματικά, για παράδειγμα. Μισό λεπτό, να, να, να σας πω κάτι κυρία Μαυροπούλου Μισό λεπτό, θα σας πω κάτι Διαβάζουμε ένα πρόβλημα και δεν, Μαθηματικό που πρέπει να λύσουμε Και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει Τι είναι θέμα, μαθηματικό ή γλωσσικό θέμα Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τι τους ζητάει το πρόβλημα Δεν είναι μόνο η διατύπωση του προβλήματο. Είναι και το γεγονό ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα ερώτημα, που, δηλαδή μια συλλογιστική, αν θέλετε, μια σκέψη που εξελίσσεται και που καταλήγει σε ένα ερώτημα. Άρα λοιπόν δεν είναι αμυγό τα μαθηματικά ε, αριθμοί και νούμερα. Εμπεριέχεται ε, ε, η γλώσσα όλο μέσα σε αυτό. Ε, παντού. Εμπεριέχεται, παντού εμπεριέχεται η γλώσσα. Εντάξει, παντού εμπεριέχεται. εμπεριέχεται. Ε. Αλλά και που, οι έρευνε στο εξωτερικό με τα αρχαία ελληνικά έδειχναν ότι τα παιδιά, όχι μόνο πήγαιναν καλύτερα στη μητρική του γλώσσα στα γλωσσικά μαθήματα, έχουν καλύτερε επιδόσει και στα μαθηματικά. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε ερευνήσει. Ε, ούτε το συζητάμε, κάνω, το φανταζόμαστε. Όλε οι έρευνε στην Αμερική ε, δείχνουν ε, πόσο ε, βελτίωση και στα μαθηματικά. Η γλώσσα είναι παντού και εδώ βλέπουμε ότι όσα παιδιά δυνατούς τα μαθηματικά δεν καταλαβαίνουν το ερώτημα δεν είναι γλωσικό το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθηματικά δεν μπορούν να μετρήσουν ή να Να κάνουν μια πράξη βέβαια. δεν είναι να κάνω το 3, 5, 15 δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα μάλιστα έχουμε λοιπόν έχουμε τη σχολή εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής στο θησίο έχετε και προφίλ στο facebook Ήραι, είναι Μαυροπούλ, μπορεί να σα βρει και κόσμο από εκεί. Θέλετε να μα δώσετε και ένα τηλέφωνο. Θα συμβούν πολλά γιατί προσπαθούμε και στην η σχολή να αιτιολογήσουμε και το κάθε τι. Οπότε θα δει κανεί, α πούμε, τώρα βλέπουμε, ανησυχούμε γιατί βλέπουμε τι καινούριε αλλαγέ σε μυθολογία-ιστορία. Η γλώσσα βάλεται εδώ και χρόνια. Τώρα βλέπουμε περιορισμό στη μυθολογία που και πάλι δεν διδάσκονταν τα παιδιά μυθολογία ικανοποιητικά για τη μυθολογία που έχει η Ελλάδα. Είναι μοναδική στον κόσμο αυτή η μυθολογία. Είναι ένα είδο σκέψη που καλλιεργείται. Η μυθική σκέψη είναι ένα άλλο είδο σκέψη που δεν καλλιεργείται. Ε, Όπω λέμε, θα ανασκηθεί το παιδί, η αισθητική σκέψη του παιδιού, η λογική σκέψη. Ε, η μυθολογία, λοιπόν, οπότε εξηγούμε στου γονεί πόσο σημαντική είναι η μυθολογία. Δηλαδή, ε, στο Facebook θα δει και τέτοια άρθρα. Και φέτο του ένα καινούριο τμήμα μυθολογία ω εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό δράμα να παίζουν τα παιδιά, να βιώνουν τον μύθο. Και στην ιστορία έρχονται αλλαγέ που και εκεί πάλι παραπονιόμαστε ότι δεν διδάσκονται τα παιδιά, αλλά τώρα μάλλον θα πάει ακόμα χειρότερα. Οπότε προσπαθούμε δηλαδή και στου γονεί να δώσουμε και συμβουλές, τι να κάνουν και οι ίδιοι. Mm -hmm. Με κάποια ποιοτικά βιβλία, ε, ιστορικά μυθιστορήματα, εξωσχολικά να προσπαθήσουν να διαβάζουν στα παιδιά του μύθου στι πρώτε ηλικίε. Μετά να αρχίσουν ιστορία μόνοι του σιγά σιγά με τα παιδιά. Όχι με ένα ψυχρό βιβλίο όμω. Με ωραία βιβλία που έχουν γραφτεί, ώστε να μαγευτεί το παιδί, να πάνε στα αγγελικού χώρου, να πάνε σε μουσεία. Πρέπει οι γονεί, αν τα αφήσουν όλα μόνο στο σχολείο, δυστυχώ τα παιδιά θα χάσουν ένα τεράστιο πλούτο. Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, κυρία Μαυροπούλου, γιατί πέρασε και ο χρόνο πολύ γρήγορα. Πέρασε δηλαδή... η ώρα <laughs> ναι. <laughs> Θέλω να σα ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ανταποκριθήκατε τόσο άμεσα στο καλεσμά μου και που πραγματικά. Ε, έτσι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αξία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Έχουμε ό,τι καλύτερο στι δραστηριότητέ σας πάντα να, η πορεία σας να είναι προς τα μπροστά και άνω ε, και εύχομαι όλοι οι γονείς γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε ε, το πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά μας να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά Μην θεωρούμε ότι είναι μια ιστορία χαμένη από χέρι και τζάμπα τα λεφτά μας και τζάμπα η ώρα μα και τζάμπα η βενζίνη μα φτάσουμε μέχρι το ναι, ναι, ναι. εντάξει Θα ε... το βρούμε μπροστά του. Το Πάνω και μαθήματα με σκάκε, σα είπα, για του για τους ελληνικέ, mm -hmm. γιατί εντάξει δεν είναι όλοι στην Αθήνα. Ε, και αυτό βοηθάει και στην ιστοσελίδα μα, το φρονίν, δηλαδή.gr, μπορούν να δουν τι έρευνε αναλυτικά με ηρεμία αυτά που λέμε για τα αρχαία ελληνικά και ξένε έρευνε και σήμερα για να κατανοήσουμε γιατί καλλιτενή μια σύνθεση. Αυτό που λέτε τα η στην γλώσσα, η άχρηση και όλα αυτά και ο κόσμο θα προσανατολίζεται Αν έχουν χρόνο, βούμε, ηρεμία να διαβάσουν, να δουν, θα το σκεφτούν και μόνοι του και θα το βρουν μπροστά του. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά έχουν καταπληκτική πορεία. Ωραία. Είναι λοιπόν... ιδιαίτερα χρειάζονται μετά ούτε στο γυμνάσιο, έχουν ξέρουν να σκέφτεζονται πλέον. Τα Ωραία. Λοιπόν, επειδή μου ζητάνε εδώ οι ακροατέ στοιχεία επικοινωνία, Ιρίδη Μαυροπούλου, υπάρχει προφίλ στο Facebook, υπάρχει σχολήτη που λέγεται φρονύ. Ναι, ναι, ναι, στο θησίο, Στο θησίο. δώστε μας διεύθυνση. Θησίου 18 στο θησίο Και δώστε και μου το και ένα τηλέφωνο. 32 32 3... 10 32 32 370 και στο www.fronin.gr βγαίνει η σελίδα οπότε εκεί υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα, τα στοιχεία, τα βιβλία, περιγραφές. Τέλεια, λοιπόν. Έχουμε βάλει αρκετό υλικό για να δουν και εικόνες, έτσι να... Ιδέε και το τι μπορούν να κάνουν οι γονεί και μόνοι του ε, και τι θα αποκομίσουν έτσι με, όλα, με όλη αυτή την προσπάθεια. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πάντα πάρα πολύ που ε, μου δώσατε την ευκαιρία να σας τα ευχαριστώ. πούμε όλα αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχετε και εσείς ευχαριστώ, Καλό βράδυ. Γεια, γεια σα. Και επειδή κάποιοι από εσά ζητήσατε παραδοσιακά ακούσματα ε, από τον κύριο Καρποδίνη για το αν πρέπει δηλαδή ή όχι να ενταχθεί μια εκπομπή με παραδοσιακή μουσική εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είμαι ειδική όμως αγαπώ κάποια τραγούδια που έτσι έχουν παραδοσιακό ήχους όπως αυτό που το τραγουδάει ο Παντελής Ταλασσινός και ονομάζεται γνωστό τραγούδι σε όλους μας τα σμερινέικα τραγούδια. Θρεφτά και σου παλιό και τις Απτί θα μπατλά, Ισμύρνι με το κορδελλό, και η παλιά Ελαντα, και η Παγιά Ελαντα, μου τζουρωμένο το γαλήνιο. Απ' του καπνού του βλέπει ο Θεό στο αι και σταματάει ο του. Και σταματάει ο του. Μα μυρνεί τα τραγούδια, ποιο σου τα μάθε. Να τα και να δακρίζεις, της καρδιάς μου αν θέλει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λε και να δακρίζεις, της καρδιάς Σου παλιό και το μυαλό χαμένο σε ποιο τα είτε στρατιώ και βγήκε σμέτισε βγήκε σμέθεν με σμιρένεη τα τραβούδια για ποιο τα μαθαί. Να τα και να τα κρίζεις της καρδιάς Μανθέ Τα σμυρναίκα τραγούδια ποιος σου τα μαθέ Να τα και να τα κρίζεις της καρδιάς Μανθέ Πόσο γλυκιά ήτανε κυρία Μαυροπούλου, πόσο γλυκός άνθρωπος, με τι πάθος μιλάει για αυτό που κάνει και πόσο σημαντικό είναι να... Να βρίσκεις παθιασμένους ανθρώπους ε, στη δουλειά τους απάνω. Με πόση χαρά μίλαγε για τη διδασκαλία της ε, αρχαίας ελληνικής στα μικρά. Πόσες δραστηριότητες. Θαυμάσιο είναι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ειρήνη Μαυροπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας και μας έτσι έδωσες, μια, έτσι, μια, έδωσες ομορφιά στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Σταματάει ο νου του Κασμυρνέη, κατά τα κατ γούδια, ποιο σου θα μάθει, Να τα λε και να βακυρίζει κι κι η σκαρδιά σου. τα γούδια, ποιο σου θα μάθει, Να τα και να βακυρίζει κι Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε την Αμερική, ευχαριστούμε τον Καναδά, ευχαριστούμε όλη την Ευρώπη που είναι μέσα και ακούει Αλμπέντο 14, τον έναν και μοναδικό ε, διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό απανταχού των Ελλήνων. Ε, έτσι η βραδιά είχε πολλά απόψε, είχε και προσωπικά βιώματα και συγκινήσεις και λίγο θυμό και λίγο γανάκτηση και λίγο χαρά ε, και πολύ ομορφιά και κάλος στο δεύτερο μέρος της είχε πολλά μα έτσι είναι και η ζωή τους ή άλλους, ε! Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι μαζί, παρέα, βράδυ Δευτέρα, στον Αλμπέντο 14. Άλλαξε η μέρα, ε! Εδώ, 12 και 2 βλέπω εδώ στον υπολογιστή μου. <σομίως> <σομίως> σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σε προσωπικό επίπεδο και σε έτσι, αν θέλετε, ε, ε, ε, φανερό εντός εισαγωγικών επίπεδο. <σομίως> Η ροδιά θα μας μεθά Στον τροτικό στάσει του καρκίνου Μέσα σου θα γεννιέται μια αίρα <ΣΣΣ> Μάγιο το χρησμό σου Για να μου χώσεις όταν θα ζητώ Να το στον άμμο σου θα σερμηνεύσω και να εμπινεύσω. Σκυλά τώρα το αλφανίλη θα βουλά σου, καλή μια. Τέσσερι θα, θα πληρώσω. Σώσω, να μου κάνω μία μεγανιά. να μου Καρνινακ, Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γενις. Τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια Όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς Θα μην πηγείς την Ωάση της ο ποτ, πια, μαντε, ντε, ντε, ντε, ντε, ντε, ντε, ντε, Θα πληρώσω, να μου μελανιά, να μια του Ανθαλίδη θα μου βγάλουν τα δυο σου χίλι, Πιόπερι ουσίε στην θα μου κάνουν μια ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία η προσωπική με το παιδί μου, και επανέρχομαι εκεί, γιατί εσεί μου δίνετε έτσι το ένασμα να σχολιάσω κάτι. Ε, με έχει κάνει να συνειδητοποιήσω πολύ καλά τι σημαίνει ο όρο στην Τι σημαίνει δηλαδή ένα καινούριο όρο που έχει μπει στη ζωή μα και που ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Το πώ δηλαδή μπορεί και έχει την ικανότητα να μπαίνει στη θέση του άλλου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο καθένα μα έχει την προσωπική του ιστορία και τα προσωπικά του τα βιώματα και τα προσωπικά του τα προβλήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μπούμε κατά κάποιο τρόπο, στη θέση του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί μας. Ε, αν μπορούμε και το καταφέρουμε αυτό και δούμε από μια άλλη οπτική γωνία την μεταξύ σχέση, τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, τη δική μας δηλαδή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τότε θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Και καταρχήν θα καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπάθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα, με όλο αυτό που είδα και γνώρισα... Ε, με αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Τόντι εδώ, ε, είδα ότι πραγματικά υπάρχει πολύ θυμός και πολύ εμπάθεια και δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτό. Σήμερα πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι και κάποιοι άλλοι απλοί άνθρωποι που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη συζήτηση για το αν πρέπει ή όχι η κυρία Τόντι να βγει και να μιλήσει, ε, σήμερα απόψε πιστεύω ότι καταλάβανε ε, ποιο ήταν ο σκοπός μου. Ε, δεν με ενδιαφέρει να προωθήσω την κυρία Τόντι σε καμία των περιπτώσεων. Ανεξάρτητα με το αν εγώ ε, γνώρισα όφελος. Δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Ε, όπως επίσης σας εξήγησα ότι είχα σκοπό να διαχειριστώ με σωστό δημοσιογραφικό τρόπο, αν θέλετε, την όλη ιστορία. Δεν έχει καμία σημασία. Βγαίνουν όμω τα συμπεράσματα και βγαίνουν και τα, και τα μηνύματα. Και το μήνυμα που βγήκε τουλάχιστον για μένα και έτσι όπως το αποκωδικοποιώ αν θέλετε, την αποκωδικοποιώ όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε, είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπάθεια, δεν πρέπει να έχουμε τόσο πάθος και τόσο μίσος ε, για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και για τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουμε και να βλέπουμε και που μπορεί, βρε αδερφέ, να μην συμφωνούμε με αυτούς γιατί ο καθένα από πίσω φέρει μια δική του ιστορία. Αυτό βέβαια που δεν μπορώ να και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν το συναντώ είναι κάθε τι, κάθε στοιχείο ανθελληνικό που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Αυτό με ενοχλεί και δει Έλληνας με ενοχλεί αλλά για να το έχει ή δεν είναι Έλληνας τελικά ή κάποια άλλα προβλήματα έχει ο άνθρωπος. Πάστε λύση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ένας άνθρωπος που τρέφει μίσος και έχει τόσο εμπάθεια για όλους και για όλα και για κάποια άτομα συγκεκριμένα, ακόμα κι αν έχουν φτάσει στα δικαστήρια, ακόμα κι αν έχουν μια ιδεολογική αν θέλετε διαφορά μεταξύ τους και πάλι αυτό με προβληματίζει. Γιατί τόσο μίσος και πάθος και γιατί τόσο εμπάθεια βρε αδερφέ. Έχουμε διαφορές, θα τις λύσουμε. Δεν μπορούμε να τις λύσουμε μεταξύ μας, θα τις λύσουμε στα δικαστήρια. Άλλο αυτό, όσο απλοϊκό και αν φαίνεται και αν ακούγεται, κι να ακούγεται, να και άλλο να χρησιμοποιήσω έναν όρο, να, ξε, να ξεκατηνιαζόμαστε ε, από το facebook και από το ίντερνετ και από τα τηλέφωνα και τα και τα λοιπά, στον αέρα εκπομπών και τα Τέλο πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα και επειδή θέλατε έτσι παραδοσιακούς εχω σήμερα, θα κλείσουμε κάπως έτσι, να πούμε την καληνύχτα μας. Μουσική Μια άλλη μεγάλη φωνή εδώ της Ελλάδας, νέο αίμα κι αυτός, νέο παιδί, ο Δημήτρης Μπάσης, τραγουδάει τα χαμοπούλια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το άκουσμα δεν είναι αμυγός παραδοσιακό ελληνικό. Έρχεται κάπου έτσι από την Ανατολή, αλλά δεν μας χαλάει. Είναι μια υπέροχη φωνή και είναι μια υπέροχη μουσική έχει αυτό το τραγούδι, οπότε το απολαμβάνουμε. Γραντά ονιράστι ι τα βασανά μέγαλα γιες σκέφτη κανίτε ι ναχίσουνε μια σκάλα. Να μαχαретίζω τον φίλο μας τον Στάθη που πρώτι φορά ήρθε εδώ στη βαρεά του アルబెندو 14 ε εφχούμε Στάθη ε, καλώς όρεσες στη βαρεά Εύχομαι πραγματικά να μείνεις στην παρέα του Αλμπέντο 14 γιατί πίστεψε με, μόνο κερδισμένος μπορεί να είσαι από αυτή την παρεούλα. Σου εύχομαι να έχεις μια καληνύχτα εκεί στη μακρινή Λιόν. Εντάξει, όχι και τόσο μακρινή, αλλά μακρινή. Γη, τα με μεγάλα Και δες σκέφτηκαν οι θεοί Να χτίσουνε μια σκάλα Και δες σκέφτηκαν οι θεοί Να χτίσουνε μια σκάλα Πολύ όμορφα και συνεχίζουμε έτσι σε αυτό τον ρυθμό, ε, τον ρυθμό του τσιφτετελιού να το πω. Από τον Ανατολίτικο ρυθμό, με ένα αγαπημένο τραγούδι, από τον στο Νίκο Παπάζουγλου, αυτή τη μεγάλη φωνή, άλλη μεγάλη σπουδαία ελληνική φωνή, μια Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ήταν ο Νίκος Παπάζογλου και ένα τραγούδι βέβαια που έχει μείνει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και θα μείνει βέβαια, δεν το συζητάω καν. Φαίνεται ότι σας έφτιαξα λίγο τη διάθεση. Κάτι έτσι τέτοιο υποψιάζομαι. Παιδιά, δεν πρέπει να χάνουμε το κέφι μας και το χαμόγελό μας. Ό,τι και να μας συμβαίνει σε αυτή τη ρημαδοζωή, που δεν είναι ρημαζω... ρημαδοζωή. Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφη ζωή. Έστω και με τα προβλήματά της, έστω και με τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε, έστω και με... με όλη αυτή την κρίση, με όλο αυτό το πανικό... Ε, κάποιος πρέπει να μας πει, να μας διδάξει, να μας μάθει ε, να αναζητούμε την ομορφιά της γιατί η ομορφιά της είναι πολύ μεγάλη λοιπόν, και το χαμόγελο και η χαρά έχει πολύ μεγάλη δύναμη πρέπει λοιπόν εκεί να αντισταθούμε καταρχήν μη χάνοντας το χαμόγελό μας και τη χαρά μας εκεί είναι όλο το μυστικό και μετά όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει και ο καθένας θα πάει εκεί που του πρέπει και που του αρμόζει. Όποιος και αν είναι αυτός. Εμείς δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε έτσι, όπως αισθανόμαστε και όπως το λέει η καρδούλα μας. Και σε αυτό δεν μπορεί κανείς να μας να παρέμβει και να μας πει πώς θα σκεφτόμαστε, πώς θα αισθανόμαστε, πώς θα μιλάμε και πώς θα αναπνέουμε στην τελική. Καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι Πότε κουδάς, ποτέ κουδάς, ποτέ Αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος. Ένας-ένας έτσι φεύγει από την παρέα και πάει για ύπνο Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το σήμα της εκπομπής, έτσι για να χαλαρώσουμε, έτσι ανεβάζουμε τα, τα, τα, το ρυθμό και τώρα έτσι τον ρίχνουμε λίγο για να χαλινέψουμε και να πούμε μια πολύ όμορφη καληνύχτα μεταξύ μας, όλοι σε όλους. Από μένα έχετε μια πολύ γλυκιά καληνύχτα και μια καλή ανατολή σας εύχομαι σε όλους του φίλου εδώ της Κρήτης, της Αθήνας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά και όλων των άλλων χωρών που μας ακούνε παγκόσμια εδώ στον Αλμπέντο 14 και που κάθε βράδυ Δευτέρας είστε κοντά μου και μου δίνετε δύναμη και χαρά να συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή με τα καλά τη με τα κατακά της, με τα σωστά τη και με τα λάθη ε, Εντάξει, δεν είμαι και ο Πάπας, μόνο. <ΣΣ1> δεν ξέρω αν στο πρώτο μέρος βγήκα ιδιαίτερα... Μελώ δεν ήταν αυτός ο στόχος μου Αν βγήκα και σας χάλασα Συγχωρέστε με Αυτό που μπορώ να σας πω ε, Πέρα και είναι πέρα για πέρα αληθινό ε, Ήταν ότι εγώ Απόψε στο πρώτο μέρος Έβγαλα την αλήθεια μου Έτσι όπως τη σανθήκα Έτσι όπως τη βιώνω ε, Τόσο στο κομμάτι του γιού μου Όσο και σε αυτό που έζησα τις προηγούμενες μέρες Μίλησα απόλυτα αληθινά και ειλικρινά αυτό μπορώ να σας τον κοιηθώ, χωρίς εμπάθειας, χωρίς ε, ε, μίσος, χωρίς πάθος, ούτε για την κυρία Τόντι, ούτε για τα ελληνικά χώξες. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει και μπορεί. Αυτό ήταν που με στεναχώρησε, κυρίως από τα ελληνικά χώξες, γιατί ε, ε, η κυρία Τόντι κάνει αυτό που κάνει, έτσι όπως ξέρει να το κάνει, με για της και με χαρά τη. Θα, θα μιλήσουν και τα δικαστήρια, σε περίπτωση που κάτι δεν κάνει καλά ή κάτι δεν λέει σωστά ή στην περίπτωση που είναι κίνδυνος, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Τα ελληνικά χώξες, όμως, πίσω από τα οποία είναι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, μέλη της αισιαία χρόνια, δεν περίμενα ότι θα έχω αυτή την αντιμετώπιση. Βέβαια, και εκείνοι από την πλευρά τους θεωρούν ότι εγώ το χειρίστηκα λάθος το θέμα. Ε, δεν ξέρω αν το χειρίστηκα λάθος. Εγώ άλλους, άλλο σκοπό είχα για απόψε. Ε, προσπαθούσα να βρω το πώς διαχειριστώ την κατάσταση σωστά, δεοντολογικά, δημοσιογραφικά, έτσι όπως έπρεπε να το κάνω, δεν έφτασε τέλος πάντων να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Τέλο πάντων, μην, τα, μην επαναλαμβανόμαστε, μην επαναλαμβανόμαστε. Όπως και να έχει, ευχαριστώ και την κυρία Τόντι και τα ελληνικά χώξης, γιατί με μάθανε πολλά και δυο. Ο καθένα από το δικό του με συνθερίζει, ε, με βοηθήσαν να βγάλω καινούργια συμπεράσματα, ε, για διάφορα θέματα. Γιατί ξέρετε, μπορεί να συμβαίνει κάτι στη ζωή σου πάνω σε ένα κομμάτι, π.χ. στο ερωτικό και να βγάζεις ένα συμπέρασμα που σε βοηθάει γενικότερα και παντού. Και στο επαγγελματικό σου και στο φιλικό σου και παντού. Στο οικογενειακό σου δεν ξέρεις πως ένα συμπέρασμα που βγάζεις από κάπου πώς μπορεί να σε βοηθήσει στην υπόλοιπη ζωή σου. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, μια μεγάλη καληνύχτα, μια πανέμορφη ανατολή, να αντικρίσετε αύριο όλοι σας, να αντικρίσουμε όλοι μας. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, πάλι στις 10. Ε, έχω κάτι στο νου μου για το τι θα γίνει τη Δευτέρα, ε, ελπίζω να κάτσει, όπως λέμε και στην <κάθου μιλουμένη> Ε, για να περάσουμε και εσείς, για να περάσετε και εσείς, όμορφα και εγώ. Καλή σας νύχτα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης και στήριξη. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και για κάθε άνθρωπο θα ήταν σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, φιλιά από Κρήτη. Γεια σας.